Κρελό, παιδί, γυναίκα, τον τελευταίο, κάτω. Τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές, ακροάτριες και ακροατά Η εκπομπή Παρίας ξεκινάει για ακόμη μια Παρασκευή ζωντανά ε, Περίπου 8 και 20 ε, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας θεματική ε, Για τη σημερινή θεματική καλέσαμε και έχουμε μαζί μας τον Φάνη Αγαπητός συμπαραγωγός σε πάρα πολλέ θεματικές που κάνουμε εδώ στον Παρέα Καλησπέρα Φάνη Καλησπέρα Πολύ ωραία. Τη σημερινή θεματική την ονομάσαμε χίλιες και μία νύχτες στη Μέση Ανατολή. Και τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή, όπως αυτές διαμορφώνονται έπειτα από την επέμβαση των πολιτιών και του Ισραήλ στο Ιράν. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για ακόμη μια φορά που μας τίμησε και μας έστειλε αρκετές ερωτήσεις για να γίνουν και να απαντηθούν. Δεν απαντούνται όλες και σίγουρα είναι ερωτήσεις οι οποίες κάποιες χρίζουν πολύ μεγαλύτερης ανάλυση. Οι μερικές ερωτήσεις ήταν και ερωτήσεις που μπορούν να είναι μια ξεχωριστή θεματική. Εμείς σήμερα θα πούμε πολύ στον χρόνο που έχουμε στον αέρα. Θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία... Θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικά ότι πρέπει να επικοινωνηθούν στον κόσμο που μας ακούει και θα μας ακούσει μέσα από τις πλατφόρμες που παίζουμε, από το Mixcloud boot, από το archive.org, ο Athens και... Ε, από το συντροφικό ε, σερβερ του 1431 AM που με φιλοξενεί και φιλοξενεί ταχυτικά όλων των ατομικοτήτων, ομάδων ε, και εγχειρημάτων που ε, δίνουμε βήμα εδώ στον αέρα. Και λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, 20 Μαρτίου, του σοτηρίου σωτηρίου έτου σωτηρίου ε, 2026 και αφού έχει πεθάνει ο Τζακώριση όλα να τα περιμένουμε πλέον. Ε, και, ναι, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, <laughs> αλλά τώρα μου ήρθε αυτό, <laughs> και αυτό. υπάρχει προφανώς ο κόσμος που τον βρίζει ω ακροδεξιό στοιχείο, είχε κάνει καμπάνια υπέρ το Νετανιάχου, είχε ε, πει πάρα πολλά υπέρ του Τραμπ, υπέρ ε, πάρα πολλούς πραγμάτων, ε, τουλάχιστον σε ένα πεδίο χιούμορ ε, και σάτυρας ε, ας μείνει εκεί στο μυαλό μας προφανώς είμαστε ενάντια σε όλους αυτούς που έχουν μιλήσει με μίσος, ερατιστικό, φιλετικό γιατί τα είχε κάνει αυτά ο αγαπητός Τζακ ε, σήμερα έγινε αυτό σήμερα ε. Ε, ναι. <laughs> και δεν είμαστε σίγουροι και όλα μπορεί να, να, να στηθεί σε τρει μέρες ε, όλα τα περιμένει από το Τζακ Νόρις αλλά εν πάση περιπτώσει λοιπόν ε, για εισαγωγή ε, νομίζω δεν μας παίρνει να πούμε πάρα πολλά. Το μόνο που νομίζω είχε ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι το τελευταίο καιρό μετά από αυτή την επέμβαση δηλαδή όχι την επέμβαση απλά μετά από ε, την ε, επίθεση στο Ιράν ε, εν μέσω συνομιλιών που είχανε για κατάπαυση του πυρός ε, γίνονται τόσο πυκνά πράγματα ιστορικά τα οποία γράφουν κάποιοι αναλυτές εισαγωγικά ότι έχουν να γίνουν τόσο πυκνά πράγματα σημαντικά στον κόσμο αυτό στην Υφήλιο από το δεύτερο παγκόσμιο τόσο πυκνά γεγονότα τα οποία προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο μέχρι και μέσα σε μια 8 ώρη, γιατί εδώ ο Φάνης έχει κάνει και 8 ώρες και 10 ώρες να μεταδώσεις στο παρελθόν οι <laughs> διάφορα γεγονότα ε, ούτε σε 8 με 10 ώρες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για όλα και την επίδραση και την επίπτωση άρα θα πιάσουμε κάποια πράγματα και σιγά σιγά νοητικά θα πάμε για να δούμε τι γίνεται και τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά ε, στις ζωές μας. Κάπως έτσι νομίζω θα ξεκινήσουμε, δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι και να πω εδώ πέρα ότι ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να αποφύγει κανένα, άμα θέλει να έχει μια εικόνα ας πούμε πιο αντικειμενική, ας πούμε τώρα, το τονίσω αυτό, ε, είναι να απομακρυνθεί από την εικόνα που δίνουν τα mass media. Ε, αυτό για μένα είναι βασική αρχή. Αν ακολουθήσεις αυτό που προσπαθούν να σου περάσουν ας πούμε, μέσα από τη τηλεόραση, μέσα από τα μεγάλα δικτύα που ε, περνάνε με μεταδίδουν τα νέα τους σε εισαγωικά νέα τις πληροφορίες και από το διαδίκτυο, τότε 100% αυτό που θα βλέπεις θα είναι η εικόνα και ο λόγος που θέλουν αυτοί να περάσουν. Λοιπόν, ή αυτά... Ε, Αρκεί να δείτε ποιοι είναι οι διοκτήτες, ε, οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων τι σχέσεις έχουν, ε, πώς διαπλέκονται με τις εξουσίες σε κάθε χώρα, πώς διαπλέκονται με συγκεκριμένα συμφέροντα τι είναι αυτό που εκφράζουν και τελικά ας πούμε αν διαπλέκονται καθόλου με του πρωταγωνιστές αυτής της ε, συγκρίσεις που βλέπουμε εκεί ε, και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν το καταλάβουμε αυτό θα καταλάβουμε ότι έχουμε μια μερολεπτική σε εισαγωγικά ενημέρωση. Θα μου πει τώρα δηλαδή τι να δούμε, το RT, το ρώσικο ε, Και εκεί έχεις μια μερολεπτική ενημέρωση. Η διαφορά είναι ότι εκεί το λέει, Παι, παιδιά είμαι ο Ρώσος Ενώ άλλο σου λέει, όχι έχουμε λίγο πιο ανεξάρτητος Ναι μεν είμαι ξέρω εγώ Αμερική, ναι μεν ξέρω εγώ είμαι Γαλλία Να πει στο Φρανς 24, ναι μεν είμαι Αγγλία Να πει το BBC ή το Guardian, ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι μεν, είμαι Ισπανία ξέρω εγώ Αλλά ό,τι και να είναι Εντάξει Σου λέει δεν είμαστε το ίδιο Κι όμως στην πραγματικότητα Περίπου το ίδιο είναι έτσι. Υπάρχουν εξαιρεσει, Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα Μπορώ να αναφερθώ σε πολύ καλές έτσι, Παραγωγές του BBC Που έχουν αφήσει εποχή ε, Και ντοκιμαντέρ Και σύρες Εξαιρετικές ε, Αλλά αυτέ ανήκουν σε άλλη εποχή Πλέον πολύ δύσκολα ε, έχουμε περάσει άλλο level ελέγχου και στα πλαίσια αυτά εφόσον έχουμε περάσει άλλο level ελέγχου είμαστε πολύ επιφυλακτικοί από την πληροφορία που αναλύεται και μεταφέρεται ε, ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε πολύ δυνατά στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που παρατηρούμε σήμερα δεν είναι απλώς μια σύγκρουση Ισραήλ-ΙΠΑ απέναντι στο Ιράν πρέπει να το δούμε μέσα στην ολότητά του, δηλαδή να δούμε μια αλληλουχία γεγονότων, η οποία έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να το πούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα πόσο, τέτραετία, πενταετία, παραπάνω, όπως θέλετε πείτε το. Ε, θα δείτε πώς ξεκινάμε μια σειρά συγκρούσεων, η οποία επεκτείνεται σε διάφορα μέρη της γης, και μιλάω πλέον της γης, διότι μην ξεχνάμε τι συνέβη στη Βενεζουέλα πριν λίγο καιρό η Βενεζουέλα σε ποιον το στρατοπέδιο ήταν σε εισαγωγικά ή χωρί. έτσι ο Μαδούρα μου ποιον ήταν βέβαια εδώ τώρα με ιδρυγκάρι λίγο να πω για κάποιους που λέγανε για το καθεστώς Μαδούρο Ότι... δηλαδή υπήρχε, υπήρχε ναι. ο Ιάσονας Πιπίνης και ο αυτοί <laughs> που βγάζουν τον Ιάσονα Πιπίνη να μας δώσει τις πληροφορίε ουσιαστικά <laughs> των ΟΠΑ του State Department του Πενταγόνου ή της CIA θέλετε για την Βενεζουέλα και υπήρχαν κι άλλοι που παρουσιάζαν ότι είναι ένα επαναστατικό καθεστώς που θα αντέξει, που θα κάνει, που θα δείξει. Τελικά, όπως είδαμε, τα πράγματα τελείωσαν ανάδοξα με αυτό το καθεστώς. Εξαγοράστηκαν και με την επέμβαση αυτή ένα κομμάτι, ένα μέλος των BRICS το οποίο στο παγκόσμιο χάρτη τον οικονομικό που ελέγχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πετρελαίου ε, έχει περάσει στην άλλη πλευρά από ό,τι φαίνεται λοιπόν και θα έλεγα ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι εκτελέστηκαν δυστυχώς πώς να το πούμε τώρα αυτά όταν μιλάμε για ανθρώπους που εκτελούνται έτσι, οι οποίοι ήταν οι του, η φρουρά ουσιαστικά του Μαδούρα ο οποίο είχε τόση εμπιστοσύνη στους δικούς του που είχε βάλει κουβανού. Ε, Νομίζω ότι αυτό λέει αρκετά. Έτσι λέω, όταν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο, λε ανώδυνα έγινε. Διότι πολλοί περιμένανε μαζική επέμβαση, θα γίνει χαμό. Τα σενάρια πάλι δίνανε και παίρνανε. Είπαμε. Άλλο μεταδιδόταν, παίξαν και αυτό το παιχνίδι του. Πήγαν οι ειδικέ δυνάμει, πήγαν οι τσακνόρη <laughs> των ΗΠΑ και κάνανε αυτό που κάνανε. <laughs> τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Χειρουργικά Να. χτυπήματα όλα αυτά. Χειρουργικά και μετά η διάδοχο, όλα ε, με λιγάλα. Δεν θα πάρει Νόμπελ. Άλλο πήρε τον Νόμπελ. Το ξέρω, <laughs> Αλλά κάποιοι τέτοιοι παίρνουν. Α, αυτό ήταν. <laughs> ναι. Αυτό δείχνει βέβαια εδώ πέρα και ένα από τα κομμάτια τα οποία θα αναφερθούμε που είναι οι μέσα στη Δύση. Σ' άλλων είχαν τάξει τη θέση. Άλλοι πέζανε παράλληλα ε, το παιχνίδι τους για αυτό το μέρος Τελικά άλλοι κάναν τη δουλειά. Και το Νόμπελ πήγε σε αυτού που είχε αποφασιστεί ουσιαστικά από πριν ότι θα πάει. Ε, ναι, μπορεί να ακούγεται γελίο, μπορεί να ακούγεται αστείο, μπορεί να ακούγεται κοινικό, μπορεί να ακούγεται θεωρία συνωμοσία. Ε, όποιος νομίζει ότι τα Νόμπελ ειρήνη και όλα αυτά δίνονται έτσι, εντάξει, οκ, okay. άμα πιάσουμε να δούμε την ιστορία του Νόμπελ, θα το καταλάβουμε. Αυτό ήταν απλώ ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ever. Διότι δώσανε Νόμπελ σε μια τύπη η οποία στήριζε ουσιαστικά επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα τη. Έτσι, δηλαδή είναι μια ξένη δύναμη να διώξει για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία βάζοντας αυτήν στη θέση των άλλων φοβερό κάτι <σκίτυα> τέτοιο βέβαια να το πούμε αυτό είχε βγει και κι ένας άλλος τώρα ο οποίος δεν είναι απλός τώρα με απόγονος ανθρώπων καθημερινών είναι γαλαζοέματος <σκίτυα> <σκίτυα> είναι ο Παχλαβί Παλαβί όπως θέλετε τον πείτε τον λοιπόν είναι ο απόγονο του Σάχη αυτό είναι του καθεστώτος το οποίο πολύ έντεχνα θα έλεγα και πολύ μεθοδικά επί πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για δεκαετίες ολόκληρες ουσιαστικά μετά την Ισλαμική επανάσταση και μετά τη ρήξη του καθεστώτος με τις Ηνωμένε Πολιτείε, του καθεστώτος στον Αγιατολά ε, ξεκίνησε η αποδόμησή του και η αποδόμησή του αυτή ξεκίνησε ε, με έναν τρόπο που το παρελθόν έπρεπε να ε, μαζευτεί, να το πω έτσι, διότι δεν θέλουμε να φύγει εντελώ το παρελθόν. Θέλουμε να φαίνεται συγκεκριμένε πλεύρες του παρελθόν. Παραδείγματο χάρη, θα δείχνει τα βασανιστήρια που κάνανε οι μυστικέ υπηρεσίε του, του ΣΑΧΗ. Όχι, φυσικά δεν θα δείχνουμε τέτοια. Θα δείχνει, ξέρω εγώ, τη φτώχεια που επικρατούσε στο Ιράνικο λαό. Ξέρω εγώ, αν μπορούμε να πούμε και αυτή τη λέξη ε, εκείνη την περίοδο. Όχι. Μπορούμε να πούμε για την ισχύ που είχαν συγκεκριμένε οικογένειε ε, στη χώρα, σε σχέση με άλλου που δεν είχαν κυριολεκτικά να φάνε. Όχι. Μπορούμε να πούμε για την οργή, τη λαϊκή που είχε συγκεντρώσει αυτό το καθεστώ απέναντι που κατέρευσε σαν χάρτινο χα, σα πύργο. Όχι. Μπορούμε να πούμε για τη λαιλασία που γινόταν στι πρώτε ύλε τη χώρα. Γι' αυτό όχι. Μπορούμε όμω να πούμε, γιατί κάποιοι το επέλεξαν, ότι φορούσαν μείνει οι γυναίκε τότε. Θα μου πει λίγο είναι. Όχι. Αλλά ρε, παιδιά. Ε, οκ. Okay, δεν θα σου πω εγώ ότι είναι λίγο, ούτε ότι θέλω να με φοράνε, ή να κάνω ό,τι γουστάνε τέλο πάντων. Αυτό είπε. Αλλά με ενδιαφέρει ότι παίρνουμε επιλεκτικά ένα κομμάτι, το χρησιμοποιούμε όπω ακριβώ θέλουμε, αφαιρούμε τα πάντα, κάνουμε focus εκεί και με βάση αυτό φτιάχνουμε έναν ολόκληρο προπαγανδιστικό μηχανισμό ενάντια σε ένα καθεστώ. Την ίδια στιγμή δε, την ίδια στιγμή ακριβώς. Δίπλα μας ή κάποια χιλιόμετρα απέναντι έχουμε κάποια άλλα καθεστώτα όπου, αν σε μία γυναίκα τύχει και βγει από το αυτοκίνητο. Αυτά τα έχω δει. Τα έχω ζήσει. Λοιπόν, έχω επισκεφτεί την περιοχή. Φυσήξε αέρας και σηκωθεί φούστα. Ή βγάλεις φωτογραφία το πρόσωπο. Ή ε, δεν επιτρεπόταν καν να οδηγάνε Δεν επιτρεπόταν να πάνε σινεμά Αν λοιπόν φανεί κομμάτι Λίγο ένα μέρος από τη γάμπα Τότε σε πρώτη φάση Γίνεται παρατήρηση στον άντρα Που τη συνοδεύει τη χωρίς άντρα απαγορεύεται Και αν επαναληφθεί Τότε έχει βουρδουλές. Που Κουβερό Θα μου πει, δηλαδή απέναντι είναι πιο καλά εγώ δεν μου αρέσει να διαλέξω πλευρά για αυτό Δεν μου αρέσει τίποτα από τα δύο Το λέω, τα απορρίπτω Σε αυτό το επίπεδο ναι δεν Αλλά είναι... υποκρισία όμως δεν μαζεύεται Πολιτισμένα δεν ήταν αυτά τα καθεστώτα Μα να μην μιλάς καθόλου για το ένα Που είναι ίσω το χειρότερο Ίσως υπάρχουν και άλλα παντα αντακοτίζονται Αλλά επειδή είναι σύμμαχοι και φίλοι με το στόμα Και το άλλο παρουσιάζεται σαν το βαρβαρικό καθεστώς Μόνο αυτό και το άλλο τίποτα θα μου πεις, δηλαδή αυτό που κάνει το καθεστώς του Ιράν είναι ε, αποδεκτό στα πλαίσια ενό αγώνα τώρα θα μπαίνουμε βλέπεις και σε άλλη κουβεντα ανοίγουν στα παρακλάδια η απάντηση είναι όχι αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό και δεν μπορούμε σε συγκεκριμένη συγκυρία να δούμε ότι αυτή τη στιγμή ένα κράτος δέχτηκε επίθεση ξεκάθαρα για πολύ συγκεκριμένου λόγου, οι οποίοι ξεπερνάνε κατά πολύ αυτό το ίδιο το γεγονό, το οποίο προβάλλεται ω μέρο μια προπαγάνδας που είναι ότι κάνουμε την επέμφαση για την πούρκα, για τι μαντήλε κτλ. Για Τρίχες. Τα, για τα πυρηνικά. Ναι, τρίχε. Ακόμα και τα πυρηνικά, το ίδιο. Τρίχε. Τρίχε, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι το ίδιο με αυτού που λέγανε με την επέμβαση στο Αφγανιστάν μετά του Δεδήμου Πύργου, που λέγανε πάμε για να βγάλουμε την πούρκα από τι γυναίκε. Ε, Έλεο. Έλεος. Για το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ρίξουμε μία ματιά στο χάρτη. Σημαντικό. Ο χάρτη είναι βασικό. Η γεωγραφία είναι λίγο πεταμένη σαν επιστήμη. Ε, εγώ την αγαπάω, τη λατρεύω, θα λέγαμε, παραπάνω από αγάπη. Ε, την έχουν πεταμένη εδώ στη χώρα μα. Αλλού την σέβονται πολύ περισσότερο. Είναι μια επιστήμη που σου, λέει, σου δίνει λεφτά. Όχι, γεια, έφυγε, τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει. Άμα γίνεται, κουράζομαι. Τι να που είναι η τεγκούση γκάλπα, αντε γεια ξέρω εγώ, τι μας ενδιαφέρει αλλά όμως αν δει, το χάρτη θα σου πει πολύ περισσότερα πράγματα και δεν θα σε ξεγελάσει σε σχέση με αυτά πακούς παραδείγματος γάρεπε την τηλεόραση οι οποίοι σου λένε μόνο π.χ. α έχει το πετρέλαιο το Ιράν και έχει και τα πυρνικά, αλήθεια αυτό είναι μόνο το Ιράν αυτό είναι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή αν δούμε λοιπόν ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη τι άλλο θα δούμε ότι έχει το Ιράν εκτός από πετρέλαιο και είναι σε συνέχεια αυτό που λέω τώρα με αυτά που λέγαμε σε μια άλλη εκπομπή λίγο πιο παλιά που είχαμε κάνει και έχει να κάνει με τους δρόμους του μετάξιου ο οποίος δεν είναι ο μοναδικός δρόμος που περνάει αυτό λοιπόν που έχουμε να δούμε εδώ είναι ότι είναι σειρά διαδρομών είναι διάδρομοι, είναι σταυροδρόμοι σταυροδρόμοι εμπορικών οδών, ενεργειακών οδών και πολιτισμικών οδών γι' αυτό το λόγο αυτή η χώρα είναι μια πανσπερμία πολιτισμών και λαών διάφοροι. Έχεις από Αζέρους στο Βορρά, έχεις Κούρδους βορειοδυτικά έχεις Άραβες στο Νότο, έτσι, έχεις Μπαλούχους στα σύνορα με το Πακιστάν. Λοιπόν έχεις πάρα πολλές φυλές άλλες περισσότερες, άλλες λιγότερες και έχεις επίσης να αποτελεί Σημείο στο οποίο πρέπει να περάσει όποιος θέλει να πάει από τον περισσικό κόλπο στην Κεντρική Ασία μέσω ξηράς το τονίζω μέσω ξηράς άμα θέλει να πάει δηλαδή από την ξηρά στην Ινδία στην Κίνα στον Κάφκασο και στην Ανατολική Μεσόγειο από τον κόλπο. βάλτε ό,τι είπα μεταξύ τους τις συνδέσεις να δείτε ο διαδρομές Δηλαδή, Ανατολική Μεσόγειος, Περσικό. Ανατολική Μεσόγειο Ινδία. Ανατολική Μεσόγειο Κεντρική Ασία. Καζακστάν, Ταστάνς που λέμε. Ουσμπεκιστάν, Κυργυζιστάν, Τατζικιστάν. Ανατολική Μεσόγειος, Καυκάσος. Από μέσα. Ανατολική Μεσόγειο λοιπόν, Κίνα κτλ, κτλ. Βάλτε από τον Κάφκασο να κατέβει κάτω. Δηλαδή, άμα κάνετε το συνδυασμό, θα καταλάβετε. Αυτό το σημείο δεν είναι τυχαία. Ότι αποτελούσε τόπο όπου άνθισαν αυτοκρατορίες, δηλαδή έπαιζε χρήμα, να το πούμε απλά, ή κάποια αξία. Και τότε δεν είχαν πετρέλαιο αναγκαστικά, αλλά ήταν πέρασμα. Και τα περάσματα ήταν πολύ σημαντικά και παραμένουν σημαντικά. Και ως προς την επίδραση μπορεί να έχουνε, δείτε πόσοι μιλάνε φαρσί, Δείτε πόσοι έχουνε περσικέ ρίζες. Μην ακούτε μόνο Ιράν, να δούμε και τι είναι η Περσία. Τι ήταν η Περσία. Δείτε πώ είναι, ε, πού χρειάζεται κάποιο για να πάει, όταν α πούμε κινέβηκαν αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, το δρόμο του μεταξύ από πού έπρεπε να περάσει. Το ένα μέρο που έπρεπε να περάσει και κόβεται από την Απλική Θάλασσα είναι μέσω τη Ρωσία. Το άλλο, το μοναδικό που υπάρχει για να περάσει από την Ανατολή στη Δύση, είναι μέσω του Ιράν. Επαναλαμβάνω, μέσω ξηρά. Αφήστε τη θάλασσα. Είναι άλλη ιστορία. Θα το συζητήσουμε ίσω άλλη φορά. Αυτό όμω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε συγκεκριμένη περίπτωση. διότι όποιος ελέγχει αυτό το κομμάτι, έχει πολύ μεγάλη επιρροή πολιτισμική στις χώρες γύρω-γύρω, όπως επίσης λειτουργεί καθοριστικά για τον έλεγχο άλλων περιοχών. Οπότε, αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της σύγκρουση που γίνεται για παγκόσμια κυριαρχία μεταξύ των δυνάμεων, οι οποίε γι' αυτό, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες ήταν στο βάθρο και το χάνουν η Κίνα, η οποία είναι νέα ανερχόμενη ε, δύναμη η Ρωσία που και αυτή είναι ανερχόμενη σκιά με το αυτο σε σχέση με παλιότερα όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση αλλά παρόλα αυτά σε σχέση με τον Πάτο που ήταν το 90. είναι ανερχόμενη δύναμη έτσι να τη βλέπουμε τη Ρωσία και όχι με μεγάλο μεγαλομανίες και τις μεγάλες εικόνες που είχαν κάποιοι επί εποχής σοβιτικής ένωσης που ψάχνουν να αντικαταστήσουν οπωσδήποτε μια μεγάλη δύναμη στο μυαλό τους και στο σωστός, φαντασιακό τους για να σωστός. τους προστατεύσει λοιπόν όχι, γιατί αυτά τα βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που λέει ε, παιδιά ξέρει τώρα θέλουμε ένα Στάλιν, θέλουμε ένα Νέτσι θέλουμε ένα Πούτιν να έρθει να λύσει τα πράγματα τέλος πάντων ε, εκεί πέρα λοιπόν και όχι μόνο ε, αυτή τη στιγμή έπειτα από μια σειρά επεμβάσεων οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν τι να αντιστρέψουν τη ροή που είχαν πάνε, πάρει τα πράγματα παγκοσμίω. φτάσαμε σε ένα σημείο κομβικό δηλαδή όπως είδαμε έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ξεκινήσει ήδη ο πόλεμος στη Συρία με το που γίνεται, η, επεμβαίνει η Ρωσία μαζί με το Ιράν αλλάζουν την εικόνα του πολέμου κατορθώνουν και σταθεροποιούν την κατάσταση λείπουν βέβαια τα λεφτά για να ανοικοδομήσει τη χώρα να πλήρωσε στο στρατό. Όταν δεν έχει λεφτά και να κερδίσει στο πεδίο τη μάχη, άμα δεν έχει να φάει ο άλλο, θα κάνει. Πήγαν λοιπόν οι άλλοι, του εξαγοράσανε και τελειώσανε. Μέσα σε χνόντε Αφού όμω είχαν προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο πόλεμο την ίδια στιγμή στη Ρωσία, ο οποίο με απασχόλησε πλήρω και εκεί φάνηκαν και τα όρια τη, ότι δεν μπορώ σε δύο μέτωπα και κυρίω οικονομικά να στηρίξω και την ανοικοδόμηση παράλληλα μια χώρα. Αυτό λοιπόν όμως είχε σημαντικές συνέπειες. Γιατί. Διότι με την πτώση της Συρίας μια συνέχεια που υπήρχε ε, ουσιαστικά ο έλεγχος ενός διαδρόμου ο οποίος ξεκινούσε από την Κεντρική Ασία, από την Κίνα περνούσε την Κεντρική Ασία μετά την πτώση και τη φυγή των Αμερικάνων από το Αφγανιστάν περνάει και λίγο και από εκεί κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια στους Ταλιμάν να τα λέμε και αυτά λοιπόν και μετά στη συνέχεια ε, φτάνει στο Ιράν και από εκεί με τον περίφωμα access of resistance δηλαδή τον άξονα της αντίστασης υπήρχε ένας διάδρομος που έφτανε στην Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή στι ακτέ της Σύριας πέφτει η Σύρια, κόβεται ο δρόμος τι άλλο υπήρχε υπάρχει η Χεσμπολά, η οποία είναι στο Λιβάνο Χιοςμπολά είναι τα σιτικά στρώματα, σιτικοί πληθυσμοί, Λιβανέζοι, δεν είναι Ιρανοί, είναι Λιβανέζοι, οι οποίοι είναι Σιίτες και που έχουν φτιάξει αυτή την οργάνωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα είναι η κυρίαρχη δύναμη στο Λίβανο, αλλά αυτή η δύναμη η κυρίαρχη στο Λίβανο έχει φτιάχτε ένα σύνταγμα στη χώρα, το οποίο σύνταγμα... Ενώ λέγεται Δημοκρατία Λίβανος είναι με ποσοστώσει. Δηλαδή σου λέει ότι εσεί θα πάρετε μέχρι τόσο ό,τι και να γίνει. Μπορεί στην πραγματικότητα, σε ποσοστό του πληθυσμού, να είστε από του 100 ή 70. Ωραία, θα πάρετε 70%, θα πάρετε 25%. Γιατί, γιατί έτσι, το λέει το Σύνταγμα. Ποιο το έφτιαξε αυτό το Σύνταγμα. Ψάξει ιστορικά να το δείτε. Και γιατί το έφτιαξε. Και ποιο μπορεί να παρεμβαίνει τότε. Θα δείτε λοιπόν ότι εκεί διαφορέ έχte, μικρέ και μεγάλε ομάδε Παρόλε τι δημογραφικέ αλλαγέ, εξακολουθούν να έχουν δύναμη. Και αυτό το εκμελαλεύονται κάποιοι, εξωτερικοί προφανώ παράγοντε, τι τοπικέ αντιθέσει και κάνουν το παιχνίδι του, προκαλώντα παρελθόν ένα τεράστιο εμφύλιο, αιματηρότατο και καταστροφικό για τη χώρα, ο οποίο σταμάτησε μετά. Και εκεί που λέγανε Αμάν, την γλιτώσαμε, ξανάρχισε πάλι, αλλά αυτή τη φορά με άλλη μορφή. Με τη μορφή, ε, όχι ακριβώ εμφυλίου, αλλά με τη μορφή σύγκρουσης που έχει, το χαρίγες πολλά, με το Ισραήλ και όχι μόνο. Ή δυνάμεων οι οποίοι ήταν κοντά σε τζιχαντιστικές ομάδες, τι οποίε χρηματοδοτούσαν τα καθεστώτα που σήμερα τέχονται πυράβλους και ντρόνς από, την, από το Ιράν, δηλαδή οι χώρες του κόλπου. Λοιπόν, οι χώρε του κόλπου αυτές οι μικρές χώρες λεμε <laughs> με τι τραβάνε κακομύριδες Αυτό το κακομύριδες πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά αν πούμε, σκεφτούμε τι σημαίνει ΆΙΣΙΣ αν σκεφτούμε τι ήταν η ΑΝΟΣΡΑ ή τι είναι ή αν σκεφτούμε λίγο όλες αυτές οι τζιχατιστικές ομάδες που κατέσφαξαν κόσμο στη Συρία και όχι μόνο ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν τι γινόταν από χρηματοδοτήθηκαν. Και τι στόχο είχαν. Και αυτές οι μοναρχίες τώρα έρχονται και κατά κάποιο τρόπο πληρώνουν το τίμημα. Γιατί νόμιζαν ότι τόσα χρόνια οι Ηνωμένε Πολιτείε με τις βάσεις τους καλύπτουν. που έχουν εκεί τους καλύπτουν. Mm. Και τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα που οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν τους καλύπτουν. Και γιατί δεν τους καλύπτουν. Πρώτον γιατί δεν μπορούν να τους καλύψουν όλους. Βασικό η αποκάλυψη μιας εδυναμίας σε αυτό το σημείο του πολέμου. Όπως η Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας απέτυχε να καταλάβει σε τε, τε το Κίεβο, αποκάλυψη αδυναμίας, έτσι και η Αμερική αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να τους καλύψει όλους. Μόνη της, ακόμα και με το Ισραήλ. Αντίθετα, έστρεψε όλη τη την προσοχή στο Ισραήλ. Θα πει κάποιος, μα γιατί. Ε, λίγο στο εσωτερικό των ΟΠΑ να κοιτάξουμε και να δούμε την επίδραση που έχει το λόμπι το Ισραηλινό, το οποίο δεν είναι ένα ένιαίο λόμπι αλλά εν τούτη υπάρχει και είναι πανίσχυρο θα καταλάβουμε γιατί θα δούμε επίσης ότι αυτή η πώς το πω, η ταχύτητα να καλύψουμε να το προστατέψουμε το Ισραήλ ε, δημιούργησε πολύ άσχημες σε εισαγωγικά ή χωρίς εντυπώσεις στις χώρες του κόλπου με τον επικεφαλής των Σαουδάραβα τον MBS, τον Bin Salman Να βγαίνει και να λέει Συγγνώμη ρε παιδιά Εμείς δώσαμε τόσα χρόνια Τόσα λεφτά Αγοράσαμε τόσα όπλα Χρηματοδοτήσαμε Τα πάντα, τα πάντα. Και τα αποτέλεσμα λοιπόν, ήταν ότι μας Πήγαμε, μας πέταξες Κυριολικά μας άδειασε Και μας βομβαρδίζει ο στην Την Αράμκο Με τα drones για να καλύψει πάλι το Ισραήλ Η απάντηση είναι ναι και αν θέλει, μην ακολουθήσεις να δούμε τι θα γίνει λοιπόν αυτά τα πράγματα έχουν γίνει όλα μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μια τελευταία πενταετία εξαετία ταχύτατα πολλαπλές αλλαγές και εναλλαγές είδαμε Συρία ξεκινάνε πάνω το πάνω χέρι αντιπολίτευση, αντιπολίτευση δεν είναι αυτό που λέγανε εδώ πέρα κάποιοι ο Χασάπης, Ασάντ και που βγαίνανε εδώ, βγάλτε ζώνη απαγόρευση πτήσεων για να έρθει η δημοκρατία στη Σύρια δεν είναι αυτή η αντιπολίτευση η αντιπολίτευση είναι οι χρηματοδοτούμενες από, την, από τον Αραβικό από τον κόλπο του Περσικού οι μοναρχίες του κόλπου συγκεκριμένα ε, από ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά ό,τι πιο σκοταδιστικό υπάρχει να το πούμε έτσι Όχι. Το, λοιπόν, το, έτσι. Ναι, και οι οποίες ας πούμε ε, Κυριάρχησαν στο πεδίο τη μάχη μέχρι την επέμβαση της Ρωσία και του Ιράν. Αυτή επεμβαίνουν, ανατρέπουν το στρατιωτικό σκηνικό, το τονίζω, σταθεροποιούν την κατάσταση, ουσιαστικά του περιορίζουν σε ένα πολύ μικρό κομμάτι στα βορειοδυτικά τη και εκεί που λένε όλοι τελείωσε, ξεσπάει ο στην Ουκρανία, τα ρωσικά στρατεύματα φεύγουν, πάνε να το μέτωπο πάνω, οι Ρώσοι επιχειρούν καταλάβουν γρήγορα το Κίεβο, αποτυγχάνουν, το τονίζω. Κάνουν μεγάλο ε, στρατιωτικό, αλλάζουν την τακτική του όλοι προκειμένου να κρατήσουν ό,τι μπορούσαν μετά την αντιπίθεση των Οκρανών. Βγαίνουν τότε όλα τα μύτια και λέει: Πάνε, οι Ρώσοι τελειώσανε κτλ. Θα φτάσουμε στη Μόσχα, γίνεται και εκείνη η περίφημη ανταρσία του Πριγκόζιν. Το θυμάστε. Ναι. Ναι. Πού είναι αυτό τώρα, <laughs> Στα θημαράκια. <laughs> <laughs> Εκτό αν υπάρχει κανένα σωσία στο δεξιά. Ναι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, μπορεί να είναι κάτω στο, στο Σαχέλ, ναι. εκεί στο Μάλι. Λοιπόν. Εκεί δεν ήταν αυτοί πριν, στην ήταν Αφρική δεν εκεί, ήταν. Και εκεί, και εκεί, και εκεί. Λοιπόν, ήταν, και σλιβή, ήταν σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, ε, μισθοφόροι, μισθοφόροι. Και αυτοί, όλοι μισθοφόροι, αλλά μεν το του Πούτυν είναι καλή, τα έχεις θέλεις πάντων. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατορθούν και το κρατάει η Ρωσία, αυτό ήταν η επιτυχία της. Και μετά σιγά, σιγά αρχίζει και κινητοποιεί πλέον όλες τις, τις δυνάμεις, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε ένα πόλεμο, ο οποίο. Όπως βλέπουμε κρατάει ακόμα και στον οποίο έχουν εμπλακεί πάρα μα πάρα πολύ. Και ήδη έχει πειράσει οικονομίες και κοινωνίες. Και σε αυτό έχει να προσθεθεί το άλλο. Η εμπλοκή λοιπόν της Ρωσίας στην Ουκρανία αποδυναμώνει τη Συρία. Η Κίνα δεν μπαίνει μέσα να δώσει χρήματα. Το κρατάμε αυτό. Αυτό είναι ένα διδακτορικό για το Πανεπιστήμιο. Γιατί δεν μπήκε η Κίνα να δώσει χρήματα για την ανοικοδόμηση. Λοιπόν, οι Άραβε φυσικά που είχαν πει θα δώσουνε, περιμέναν να μπουν οι άλλοι, δεν μπήκαν σου λέει οπα. Κάνουμε στην άκρη, περιμένετε, ίσω να υπάρχει ευκαιρία. Οι Τούρκοι που ήταν από πάνω σου λέει εδώ είμαστε, θα δώσουμε όπλα, εξοπλισμό κτλ. Επίση η Τούρκη χώρα, η οποία χρηματοδότησε, εξόπλισε και εκπαίδευσε αυτέ τι ομάδε, όπω και επίση ε, αξιωματικοί και εκπαιδευτέ ήταν από πολλέ χώρε τη πολιτισμένε που τι λέμε. Το ίδιο το ISIS, αυτή η οργάνωση που φτιάχτηκε εκεί στη Μέση Ανατολή και κυρίως πούμε, στην περιοχή της ε, Συρίας, του Ιράκ, εκεί στην στη πρώην Μεσοποταμία ή ακόμα, αν θέλετε πείτε το, πάρα πολύ σκοτεινή ιστορία. Σκοτεινή ιστορία με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ποιοι τη χρηματοδότησαν και τους αναφέραμε ήδη ουσιαστικά ποιοι τη χρηματοδότησαν και ενώ υπήρχαν πλάνα που θέλανε διάλυση κρατών, διάλυση συνόρων και αναδιαμόρφωση του χάρτη όλης της περιοχής και το οποίο έγινε μέσω σφαγών και το οποίο ήθελε με ένα φοβερό προπαγανδιστικό μηχανισμό ο οποίος αισθητικά κοιτώντας το με τον τρόπο που ήταν οργανωμένος κοιτώντας το, με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε έδειχνε ότι δεν ήταν από εκεί. Περισσότερο δυτικό σε και εμάς προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση παρά αυτό. Τα περιοδικά του. Ο τρόπος που προσεγγίζαν τον κόσμο Ο τρόπος που περνούσαν τα μενήματα Όλα αυτά έμοιαζαν μια μηχανή Κομμένη και ραμμένη Από μυστικές υπηρεσίες προ τα δυτικά Πολύ δυτικά Ναι δεν ξέρω πόσο δυτικά Μπορεί να ήταν στην άκρη τη Ανατολικής Μεσογείου Μπορεί να ήταν και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού Μπορεί να ήταν Στη Βόρεια Θάλασσα Μπορεί να ήταν και δεν ξέρω Στην κεντρική Ευρώπη Δεν ξέρω. Αγγλοσάξονε φωτογράφου. Και άλλοι, και άλλοι. Mm. Αλλά παίξανε αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν τα στοιχεία. Είναι. Υπάρχουν τα στοιχεία. Δεν είναι πλέον τόσο πολύ κρυμμένα. Από εκεί πέρα όμω αυτό που θέλω να πω είναι ότι γίνανε σφαγέ. Γίνανε σφαγές Και αυτά τι, στο όνομα πάλι τη Μπούργκα. Στο όνομα Τίνο γίνανε σφαγές Στο να ρίξουμε. Ένα δικτάτορα, ποια αντιπολίτευση όμως, ναι, συμφώνω, αλλά ποια αντιπολίτευση θα το έκανε αυτό. Και ποιος τη φέρνει τελικά. Περίεργο. Τι σημαίνει ότι ήταν καλό ο Άσανε, ποιος το παιδό. Το είπαμε. Έχει υποθεί, έχει στηρίξει. Εδώ πέρα παμε κάτι. Όχι. Λέμε τι πας να κάνεις και πώς το κάνεις. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει όταν το κάνεις έτσι είναι ότι είναι αδιάφορο παντελώ. Για σένα, που πα να το κάνει μεγάλη δύναμη, μεγάλη δυνάμει αυτό, για τον κόσμο, για το λαό που μένει εκεί, για τους κατοίκου. Αυτό που σε νοιάζουν είναι μόνο τα συμφέροντά σου, αδιαφορώντα πλήρω για τις χιλιάδες αθώων νεκρών που υπάρχουν εκεί πέρα. Να πάμε στη Γάζα, άνευ σχολείου, σφαγή κανονική. πώς το στήριξαν. Είτε με τη σιωπή του, είτε ουσιαστικά με την ενίσχυση, την έμπρακτη. Πόσα οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί. Λειτουργήσαν στη Δύση για να καλυφθεί αυτό το πράγμα εκεί κάτω, αυτή η σφαγή. Πόσοι, πραγματικά πόσοι, στα πλαίσια τίνο, ποια δικαιολογία σήμερα υπάρχει ενίσχυση αυτού του πολέμου και κάτω. Τη στιγμή που είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να λένε α πούμε ότι ουσιαστικά τα βρήκαμε. Είμαστε έτοιμοι μετά από συνομιλίε. Και ο οποίε την άχθηκαν στον αέρα γιατί, γιατί ο στόχο δεν ήταν ποτέ τα πυρηνικά, δεν ήταν ποτέ συνομιλίε. Ο στόχο ήταν να εξαφανιστεί ένα αντίπαλο του Ισραήλ από το χάρτη, και ο στόχο ήταν να ελεγχθεί η περιοχή από ένα δικό μα άνθρωπο που θα φέρουμε, θα είναι ο διάδοχο του Σάχη, θα είναι δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό θέλουμε. Και επίση, άμα μπορέσουμε να αλλάξουμε και το χάρτη, φτιάξτε χώρε άλλε με σύνορα όπω τα θέλουμε εμείς, διαλύστε άλλε που υπάρχουν τώρα νεκροί, σφαγέ. Ούτε που μα Τον έλεγχο να έχουμε, να αποδίσουμε του άλλου πάνω να αλλάξουν που αλλάζουν του συσχετισμούς ήδη και να πάμε εμεί. Να επαναφέρουμε την κατάσταση όπω ήταν και σε ένα κόσμο όπω ακριβώ το θέλουμε εμεί. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και αυτή η κεντρική ιδέα, επαναλαμβάνω, δείτε τι, πώ πήγε στη Βενεζουέλα, μην ξεχνάμε την Κούβα, πολύ ορκημένη, ουσιαστικά αποκλεισμένη από τα πάντα, αφήνουν το λαό τη να. Πεθάνει από την πείνα, δεν του ενδιαφέρει καν. Τώρα τι είχε εκεί, μπουργά, δεν υπάρχει μπουργά εκεί όμως. Εκεί σου λέει όχι, δεν σε γουστάρουμε, ήσουν ένα κουνούπι συνέχεια εδώ μπροστά στη Μούρη μας, θα φύγεις. Μπορεί κάποιο να, να πει για το κουβανικό καθεστώς ό,τι θέλει. Οκ, okay. εγώ η αποψή μου απέναντι σε αυτό που έβλεπε πάντα η Αμερική, ένα μεγάλο κομμάτι της τουλάχιστον είναι αυτή που τώρα ελέγχουν την κατάσταση, είναι ότι ήταν ένα κουνούπι. Εκεί που συνέχεια τους κέντριζε. Ε, αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να φύγει. Και βλέπουμε πως μοιράζονται οι χώρε σαν φεούδα. Τι είπε ο Τραμπ, ξέρω εγώ, στο Ρούμπιο. Θα σε βάλουμε σε ένα πρόεδρο. Έτσι, πες εκεί. Τι κάνανε οι Ρωμαίοι παλιά, γιατί λέγαμε για αυτοκρατορία, όταν λέγαμε για Τραμπ. Θέλει στην Κούβα, πάρ τη πήγαινε έπαρχο εκεί. Πάρτε ένα άλλο εκεί. Θέλει τη Γρυλανδία, πάρει εκεί. Πήγαινε εσύ από εδώ. Να τη δώσεις σε μου τη, Βενέζου, έλα, τη Είναι μακριά αυτό που λέω ή μήπω είναι αυτό που ζούμε. Όχι, είναι πολύ κοντά και εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε κάπως και στον κόσμο που μιλάει για το διεθνές δίκαιο. Γιατί ναι. με ποιο τρόπο λέει, για πώς έχουμε φτάσει σε σημείο ισχυροί mm. να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το διεθνές δίκαιο. Κοίτα, το Διεθνές Δίκαιο το έχουν πει και άλλοι πολύ πιο ειδικοί από μένα και πολύ πιο εμπειροί και καθηγητέ και τα λοιπά μπορεί να μου τους γουστάρετε να λέτε να κάνει μια πτσαναλήση αλλά πολλά πράγματα από αυτά που λένε ισχύουν το Διεθνές Δίκαιο καθορίζεται από του ισχυρού. όπως κάθε δίκαιο είναι συσχετισμό δυνάμεων όταν ο συσχετισμός δυνάμεων παιδηματος χάρη είναι υπέρ των ε, το πω, αδύναμων στρωμάτων σε εισαγωγικά οικονομικά. Αλλά κοινωνικά, πολιτικά κτλ., μπορέσουν να αποκτήσουν μια ισχύ, τότε οι νόμοι που θα βγουν είναι εναντίον του ή υπέρ του. Προφανώ οι περισσότεροι θα είναι υπέρ του. Αν ο συσχετισμό είναι εναντίον του, θα βγουν οι νόμοι εναντίον του. Δείτε τι έγινε στα μνημόνια. Ένα έβγαινε και έλεγε: Δέμε ένα νόμο και μια πράξη, θα τα ασκήσω όλα, θα τα πετάξω. Τελικά έγινε ανάποδο. Ο κόσμο τι έκανε που πίστευε σε αυτού. Υτίθηκε. Και βαριά ήταν. Συνέπειε τι οποίε βιώνουμε και σήμερα. Λοιπόν, ε, το διεθνέ δίκαιο, λοιπόν, παρόλη την αξία που έχει για τη ρύθμιση που πρέπει να προχωρήσει κι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Παρόλη την αξία, λοιπόν, που έχει για τη ρύθμιση, παρόλη για το, των σχέσεων, α πούμε, των διεθνών, παρόλη την. Ε, πώς θα το πούμε, ε, ότι δημιουργεί συνθήκε, α πούμε, για να πιο για ένα πιο ειρηνικό, ας πούμε, κοσμοί τουλάχιστον την επίληση των διαφόρων με άλλο τρόπο πέρα από τη βία κτλ. Βλέπουμε ότι όταν οι κυρίαρχοι του κόσμου ε, έρθει η ώρα να συγκρούσουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά. Μέσα σε μια, από τη μια στιγμή στην άλλη το καταπατούν, το συντρίβουν, έτσι, και επιβάλλουν το δικό τους και μετά φτιάχνουν μηχανισμούς, του οποίου. έτσι, θα τους ε, διαμορφώσουν με τέτοιου κανόνε οι οποίοι θα, κα, θα καλύπτουν τα συμφέροντά τους και θα περασπίζονται. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο oh ΙΕ, yeah, όταν φτιάχτηκε, ήταν προϊόν του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, συγκεκριμένου σχετισμού δυνάμεων. Ε, το Συμβούλιο Ασφαλεία, άμα τα πέντε μέλη, αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει πέντε δυνάμες που είναι πανέσχυρε στον κόσμο. Όχι, φυσικά. Οι Όχι φυσικά. τρει από αυτέ τουλάχιστον είναι έξω. Οι τρει. Οι δύο, μάλλον. Έτσι, οι δύο είναι έξω. Αγγλία και Γαλλία, άστο. σε σχέση με του άλλου. Άμα το πάμε έτσι. ή αν είναι αυτέ οι δύο μέσα, πρέπει να μπουν και άλλοι π.χ. Θα μου πει τώρα τι λε, Είναι δυνατόν να λε να υπάρχουν 20-30 ισχυροί. Διαφωνώ εντελώ με αυτή τη λογική. Απλώ θέλω να δείξω το μηχανισμό και τη λογική που υπάρχει πίσω από αυτά. Όπω και πίσω από κάθε δίκαιο. Να το ξέρουμε και το εσωτερικό δίκαιο είναι έτσι. Άλλο το δίκαιο που υπήρχε παλιά Ελαίου Θεού, άλλο το δίκαιο του Αυτοκράτορα, άλλο το δίκαιο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Άλλο δίκαιο μετά τη Ρώσικη Επανάσταση, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Άλλο δίκαιο στο Ιράν μετά την Ιρανική, την Επανάσταση, την Ισλαμική, άλλο δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι συσχετισμοί δυνάμεων οι οποίοι αποτυπώνονται σε κανόνε, σε κώδικες, νομικού κώδικε. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν κάποιο λέει συνέχεια για το διεθνέ δίκαιο. Και αυτό το δίκαιο βλέπει ότι έχει γίνει τραμπουλό ή τίποτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Για αυτού που τόσο καιρό μα λένε για το διεθνέ δίκαιο. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Είχα <laughs> διαβάσει παλιά μία μπροσούρα που έλεγε Παιδιά, πόλεμο θα γίνεται. Να είμαστε απλά σύμμαχοι με, με αυτού που θα κερδίσουν. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό <laughs> θέλουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο αυτό θέλουμε. Η σωστή πλευρά τη ιστορία ναι, είναι αυτή. Ναι, αυτό ναι. σημαίνει η σωστή πλευρά τη ιστορία για του ισχυρού, αυτούς που θέλουν να παίξουν, α πούμε. σωστή πλευρά τη ιστορία δεν είναι αν έχει δίκιο. Δεν είναι αν θέλει εσύ περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ισότητα, περισσότερη δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό. Να είσαι με αυτού που έχουν κερδίσει. <laughs> αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο γι' αυτό. Και να το πω το βαρύ να το ρίξω, γιατί θα πάμε στο μοναδικό διάλειμμα που θα πάμε σήμερα, θα πάμε να το Μόνο ρίξω. Ναι, δεν θα κάνεις και δεύτερο. Όχι, δεν θα κάνουμε ναι, δεύτερο, ναι. δεν αξίζει ναι. ε, να το ρίξω. Πνίξω το. Εδώ διαβάζω ρεφάνι ότι η Δύση mm. χάνει. Άναι. Χάνουν οι σύμμαχοί μας, αδέλφια, <laughs> χάνουν. Να το πω αλλιώ. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Μόνο να έρθει σοπαλία. Βέβαια, πρόσεξε με τόσου νεκρούς Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πριν λίγο καιρό στη Γάζα έγιναν απίστευτε σφάκες. Δεν μπορούμε να μιλάμε με τέτοιε όρε. Δηλαδή, το θεωρώ, πώ να το πω, Εμένα, ας πούμε, είναι έξω από τι αρχέ μου Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που συμβαίνει θα πειράσει άμεσα τις ζωέ μα και τσι παρεάζει ήδη. Γιατί? Διότι όταν ξεκίνησε αυτό ο πόλεμο, ο οποίο ήταν προσχεδιασμένο, ο οποίο φενόταν από τον προηγούμενο πόλεμο ότι θα γίνει με το τέλο του προηγούμενου, που έγινε το καλοκαίρι, ο οποίος μας είπαν άπειρα ψέματα για το τι έγινε. Δεν είπαν ότι κερδίσανε. Δεν είπαν ότι τελείωσε. Γιατί ξανά είναι. Γιατί πολύ απλά δεν ήταν ποτέ αυτό το ζήτημα που λέγανε. Ποτέ. Ήταν αυτό που είπαμε πιο πριν. Διάδρομοι. Έλεγχος. Στοπ ε, στις ανερχόμενες δυνάμεις. Στοπ. Στην ενοποίησή τους του, στην ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίησή του. Πάμε να φτιάξουμε τα δικά μα. Και εκεί αρχίσουν διάφορε σχολέ. Τι γίνεται. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι ενώ έχει αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή είχε ένα πόλεμο ο οποίο έγινε, σου είπαν, άπειρα ψέματα, ετοιμάστηκε ο επόμενο τώρα, γίνεται ο επόμενο και ανοίγει, α πούμε, την τηλεόραση ή τα δίκτυα στο διαδίκτυο μέσα. Τα που ουσιαστικά τι ίδιε πληροφορίε από τα μεγάλα. Κανάλια να παράγουν. Ε, το έχουμε δει έτσι καλώς αυτό και εδώ στην Ελλάδα σε μικρό επίπεδο, άπειρε φορέ. Κάτι, δεν ξέρω. Α νιου, Β Εναλλακτικά γελμανιούς. μέσα. Τα εναλλακτικά δεν ξέρω. Yeah. Καλά, το βάει που είναι. Κόπηκε η χρηματοδότηση, κόπηκαν όλα. Κόπηκαν τα πολιτισμικά αυτά, κόπηκαν. Ναι, από του δημοκρατικού. Στο Σαχέλ σφάζονταν, αλλά εμεί ψάχναμε το Μαροκάνο Λουάτκι. Έτσι. Ναι, δεν φταίει ο Μαροκάνο Λουάτκι, δεν το λέω για αυτόν για την πολιτική που ήταν πίσω, που έπαιζε, με ενδιαφέρει, διότι βάλαν προμετωπίδα σαν στοιχείο πολιτισμικό, σαν soft power, δηλαδή σαν δύναμη που υποτίθεται ότι είναι soft, στην πραγματικότητα κόκαλα ραγίζει αυτή η δύναμη. Λοιπόν, απέναντι στη σκληρή δυναμή hard power που είναι η πολιτική, είναι ο στρατός, είναι η οικονομία, ο πολιτισμός, α πούμε, και καλά θεωρείται soft light, τρίχες κατσαρές, πολύ πιο ισχυρό είναι, κατά την άποψή μου γιατί διότι όταν από τη δεκαετία του 80 για να αντιμετωπίσουν την εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν οι δυτικοί αποφάσαν να παίξουν με το Ισλάμ και γιατί αποφάσαν να παίξουν με το Ισλάμ διότι πρώτον δεν ήτανε σοσιαλιστές οτιδήποτε κοντινοί η φιλοκινέζοι με τους αντιπάλου τους Κίνα και Σοβιετική Ένωση τότε επίσης ε, δεν ήταν Μπάθ, δηλαδή δεν ήταν τα κόμματα που είχαμε αναφέρει την άλλη φορά για την Συρία αριστικά, ναι. Που ήταν και εθνικιστικά Δηλαδή δεν θέλανε εξάρτησια εθνική, ξέρω εγώ, Αλλά το κυριότερο δεν θέλανε να είναι απικίες Δεν θέλουν οι ηγεσίε τους Αφήστε τους λαούς, προσέξτε αυτό Αλλά εμεί μιλάμε και αυτό τώρα δεν θέλω να ελέγχονται από τι μεγάλε δυνάμει τότε. Σου λέει: Θέλουμε να κάνουμε εμεί κομμάτι. Θα σου πει άλλο, το μικρό αφεντικό είναι καλό. Αφήστε άλλη κουβέντα αυτό. Συμφωνώ και σε αυτό δεν είναι καλό. Αλλά άλλο να παίζει μπάλα με το μικρό αφεντικό και άλλο να παίζει μπάλα με το μεγάλο αφεντικό. Για τα... το μεγάλο αφεντικό. Ο Αντρέα τα έλεγε. <laughs> ε, τα έλεγε ο Αντρέα. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων και τα δύο αφεντικά δεν τα θέλουμε. Κανένα αφεντικό θέλουμε. Άλλο το ένα, άλλο, άλλο Αλλά προσπαθώ να βάλω τάξη Οπότε προκειμένου να έχουμε μικρούς εδώ που μας κάνουν και τις αμπουκάδε. Βάλε ένα εσλάμ Θα τους πετάμε, θα τους πουλάμε εκεί ό,τι θέλουν Και θα κάνουμε εμείς τη δουλειά μας Θα τους μπλοκάρουμε Ακόμα και αν αυτό γίνει εναντιόν μας Ήρθε εναντιόν τους Το πιλάντε το χρηματοδότησα εγώ Ο Κασόγκι του έπαιρνε συνέντευξη Ποιος, ο Κασόγκι Πού βρίσκεται Είναι puzzle. Είναι παζλ Τεμαχισμένος πάντων, ναι. Τεμαχίστηκε σε πρεσβεία <laughs> είναι, αυτός Είναι λίγο σπλάτερ αυτό που κάνουμε Σε πρεσβεία πράγματα. Ναι Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη Νομίζω ναι Κωνσταντινούπολη Στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη. Ναι. Στην, Τουρκία. Στην Τουρκία με Ρίτσουαλ okay. Από τους Σαουδάραβες στους πολιτισμένους okay. ναι. Λοιπόν ίαμω. Από τα χέρια η αντροδικαστή παρακαλώ Ο οποίο συνέστησε στους παρευρισκόμενους Να αφορέσουν ακουστικά Να ακούνε μουσική για το Θέα Μαλή είναι λίγο. Σοκαριστικό Οπότε Ιατροδικαστής Αυτοί είναι οι Σαουδάραβε Οι πολιτισμένοι Λοιπόν θα μου πεις τώρα ένα λαό καταδικάζω Όχι όχι oh, το πάω. Yeah. Έτσι, αλλά okay. Αρκεί να πας ένα Σαββατοκύριακο Σε κάποιο επαρχιακό μέρος Του Σαουδικής Αραβίας Και θα δεις ότι σε κάποια μέρη Μπορεί να έχει μια ανακοίνωση που λέει Την τάδη ημέρα θα έχουμε εκτέλεση Είτε με σπαθή είτε με λιθοβολισμό Και τα λοιπά τα λοιπά τα λοιπά 2026, καλησπέρα σας Καλησπέρα σας γενικά Ναι γενικά Γιατί ούτε ναι. τον από πάνω μου αρέσει η εκτέλεση Όχι όχι okay. Καμία εκτέλεση Δεν είναι εκεί το ζήτημα Δεν βάζω δηλαδή σε σύγκριση αυτό Αυτό που κάνω όμω είναι να δείξω Αυτό που πάνε να μας πούνε σωστή πλευρά της ιστορίας Αυτό που πάνε να μας πούνε Ότι δεν είναι έτσι παιδιά Εμείς δεν κάνουμε επιθετικό πόλεμο εδώ Σε μια χώρα η οποία ήθελε Τουλάχιστον να μην γίνει πόλεμος, να μην σκοτωθεί τόσο κόσμος να μην υπάρχουν συνέπειες που ήδη υπάρχουν και θα υπάρξουν ακόμα χειρότερες συνέπειες τώρα αρχίζει το πανηγύρι και στην οικονομία και μας επηρεάζει ήδη και θα μας επηρεάσει όλους και αυτό δεν είναι κινδυνολογία, συμβαίνει ήδη λοιπόν, γιατί έχει να κάνουμε τακτικές ώστε να παίξουμε και στρατηγικέ από πίσω λοιπόν, και έχεις λοιπόν αυτή τη συνθήκη από τη μία Ωραία λοιπόν Και έχεις τη σωστή πλευρά της ιστορίας Ξεκινάει λοιπόν ανοίγει την τηλεόραση Σου λέει γίνεται πόλεμος επιτίθονται ή τέτοια, Και λένε εδώ κερδίσαμε πάει έπεσε Και βγαίνουν χάρτες Της χώρας πως θα διαμελιστεί Τι σαγή Το είχαν φτιάξει και έτοιμο πακέτο Δηλαδή πάρ το τι θα κάνει μετά κτλ Το να φέρνει άλλο Την είχαμε έτοιμη τη λύση Κάτι δεν πήγε καλά όμως Δεν φάγανε τον αρχηγό τον φάγανε, πάει κι αυτός. Δεν φάγανε κομμάτια τη ηγεσία. Τα σαρώσανε, πέρασε το σούπερ ντουπερ αεροπλάνο, πέρασαν όλα. Τίποτα δεν έμεινε. Αλλά Μήνανε πολλά αρχίσαν να, πε... mm. <laughs> να πετάνε πυράβλους, αρχίσαν να πετάνε ντρόουν, αρχίσαν να χτυπάνε διάφορες πρωτεύουσε, διάφορες εγκαταστάσεις. Το πράγμα δεν πήγε όπω έχει. Το καθεστώς δεν κατέρευσε, όχι μόνο δεν κατέρευσε, πέρασε και στην αντεπίθεση. Αλλάζει το πράγμα όσο και να ελέγχουμε την πληροφορία Όσο και να ελέγχουμε με προπαγάνδα την ψυχολογία του θεατή Είτε στον υπολογιστή, είτε στο κινητό, είτε στη τηλεοράση Οι πληροφορίες πλέον ειδικά μέσα από το διαδίκτυο φτάνουνε και δεν κάτι άλλο Και δείχνουν μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο καλή Λες α πούμε εντάξει, σε μερικέ μέρε θα γίνει. Μπορεί να μην έγινε τώρα, θα γίνει πιο μετά. Ούτε πιο μετά. Εντείνεται η κατάσταση. Χτυπούνται περισσότερα μέρη. Βοβαρδίσαμε λέει, ισοπεδώσαμε τάδε περιοχή στο Ιράν. Χτυπήσαμε τι τάδε στρατιωτικές εγκαταστάσει. Χτυπάνε και αυτοί. Πέφτουν αεροπλάνα. Πέφτουνε μεταγωγικά. Αεροπλανοφόρα τρέχουν. Το να τελαβίβ... αποφύγουν χτυπήματα. Το Τελαβήβ τελικά έσπασε αντιπυραυλική του ομπρέλα. Έτσι, πολύ διαφημισμένο. Κοίταξε. Σαν αποτελεσματικότητα δεν μπορεί κανένας να φέλει... γιατί μπορεί να έχει 100% είναι καλή. Το θέμα είναι πρώτον πόσα πυρομαϊκά έχεις. Αυτό δεν είναι καλό όταν, όταν αποκαλύπτεται... ότι δεν έχεις πολλά πυρομαϊκά. Γιατί ξέρει ο άλλος ότι μπορείς να αντέξεις... μέχρι ένα σημείο όταν τελειώσουν μετά τέρμα. Επίσης θα σου χτυπήσει... Τα αεροπορικά, την άμυνά σου, δηλαδή τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν μια άμυνα, αντιβαλιστική και για του πυράβλου, τότε η αποτελεσματικότητά τη μειώνεται πάρα πολύ. Οπότε σημαίνει ότι οι περιοχέ ολοκλήρωση μένουν ακάλυπτε. Άρα θα δεχτεί πήγματα. Αυτό έγινε, αυτό είδαμε. Οι άλλοι τα δέχονται, αλλά είχαν προετοιμαστεί για να τα δεχτούν. Τα θεωρούσαν δεδομένο. Αυτό είναι σημαντική διαφορά. Ενώ οι άλλοι είχαν παρουσιάσει την εικόνα του άτρωτου του ανίκητου. Και πού. Αν αυτοί ήταν οι ανίκητοι, οι χώρες του κόλπου είχαν παρουσιάσει όχι μόνο το ανίκητο, ότι εμεί θα είμαστε η χώρα τη ευδαιμονίας, το Ντουμπάι ε, με τα νωρά. πολλά τα λεπτά. Φλουένσερ, ναι. μένουν χωρί δουλειά, τι θα απογίνουμε. <σκύνω> <σκύνω> Δεν είναι μόνο εμφλουένσερ, <σκύνω> αλλά οκ. <σκύνω> ναι, ναι. <Okay. σκύνω> Εντάξει, η εμφλουένσερ είναι αυτό το πράγμα που πάρα πολύ συχάθηκαν. Κυρίως γιατί κατά κάποιο τρόπο σε και σου λέγε «Ρε πλέμπα» κοίτα είδα εδώ πώς είναι η ζωή. Εμείς τώρα, εδώ περνάμε yeah. τέλεια. Ε, και τώρα που σκάει τον drone, στο Μέχει κεφάλι. Μέχει να σκάει τον <laughs> Έρχεται άλλο. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί υπήρχε άπειρος κόσμος. Δηλαδή άμα κάποιος πάει και τα δει. Εγώ έτσι είχα και πήγα στα αργοτάξια και είδα. Είδα τις συνθήκες. Σε αυτά τα νησιά που φτιάχνονταν. Ας πούμε που έχουν φτιαχτεί Αλλά πήγαν άπατα με, για άλλους λόγους εμπορικά. Με, με κάποιους ναι. χιλιάδες Πακιστανούς εργάτες νεκρούς Από Ινδούς, Α, περιοχή. Ναι. Ναι, ναι, ναι Από όλη την περιοχή Από τα αυθινά εργατικά χέρια γιατί θα, μπορούσαμε Μακιστάν, να, ναι, οτιδήποτε. θα μπορούσαμε να πούμε και για, για τι μεταναστευτικές πολύ. ροές που λένε, πολύ εύστοχα πέρυσι τα παιδιά που κάναμε εκπομπή mm -hmm. ε, το Stop Borders Violence ε, ναι. ε, από την ομάδα, είχαν πει ότι οι παιδιά, έτσι κι αλλιώς, ε, το κεφαλι έτσι όπω λειτουργεί, θέλει φθηνά εργατικά χέρια. Άρα οι ροές, απλά θέλει να δείχνουν ότι τις ελέγχει. Θέλουμε. Αυτούς που λέτε ότι θα βουλιάξουμε τις βάρκες και γιατί έρχονται μασαλίων το πολιτισμό, τους θέλουμε γιατί είναι τα φθηνά εργατικά χέρια, για να βγάζει υπεραξία ε, το κάθε κράτο, τα μεγάλα αφεντικά και τα μικρά. Ναι. Ε, Μα φτιάξαν πήγε... εταιρείε διαχείριση τώρα. Πηγαίνετε να δείτε ποιοι μαζεύουν τι φράγκε. Από δυναμικού. Ναι, ναι. Ναι. Να μην λοιπόν... είναι χύμα να, ναι, να φτιάξουμε ναι. μια εταιρεία που θα έχουμε εμεί μετοχέ για να το ελέγχουμε εμεί. Τι ωραία. Ναι. Αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, οπότε στη συνθήκη αυτή που λέγαμε τώρα σε αυτέ τι χώρε ε, που είχαν φτιάξει ουσιαστικά ένα μύθο, αλλά πραγματικά πήγαινε και βλέπει παλάτια στην άμμο. Παλάτια... Πραγματικά παλάτια... Συνάμω... Πετροδόλαρα... Πετροδόλαρα φουλ... Και υπήρχε αίσθηση... Να το πω έτσι αυτό... Απέναντί σου έχει μια μεγάλη χώρα... Πέρυσι ήταν πάντα... Respect... Οι γεμενίτες... Οι εμένοι... Επίσης respect... Υπονιχούτη... Ή το βόρειο του είναι Ιχούτη... Πολύ respect... Για πάρα πολλούς λόγους... Ε, και γιατί ακριβώς δεν παίζανε με όρους θέαματος έχουν τις δικές παραδόσεις άλλος λαός εντελώς πολεμικός λαός πάνω στα βουνά τολμήσαν και τα βάλαμε τους ισχυρούς ηγεμόνες Αραβικής χερσόνησου και είναι ακόμα εκεί, τους βλέπουμε με ένα πολιτισμό φοβερό με ένα μέρος που εντάξει έχει να πει άπειρα θέματα ισλαμική χώρα ναι, με πατριαρχία με όλα ναι οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας με όλα αλλά εκεί που πήγαινε, υπήρχε η αίσθηση ότι θα τα λύσουν όλα οι Αμερικάνοι, θα τα λύσουν όλα, οι Άγγλοι, θα τα λύσουν όλα αυτοί. Ε, θα μας καλύψουνε. Και έρχεται η κρίσιμη στιγμή και δεν τους καλύπτουν. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία, ξέρουμε τι σημαίνει για αυτούς που έχουν επενδύσει τεράστια λεφτά. Ξέρουμε τι σημαίνει να έχεις γιγαντιές εγκαταστάσεις, τεράστια κεφάλαια επενδυμένα σε όλο τον κόσμο, τα οποία θα στιγμή. Το έχουμε καταλάβει αυτό Στο χώρο του θεάματος Τι έχετε να πείτε Για τις πόσες, πόσα θεάματα Χρηματοδοτούνται Από τις χώρες Και να πούμε για το Κατάρ Να πούμε για τη Σαουδική Αραβία Υπόψινο του Χριστιανό έφυγε πρώτος Γιατί δεν κάθισε Εντάξει Όλοι αυτοί ρε παιδί μου Το πρώτο πράγμα που ήταν ήταν το δεν είναι αυτό μόνο. Είναι η αντίληψη, η ολινοτροπία, αντεγιά. Δηλαδή, εντάξει, τα λεφτά δεν κάθομαι. Αυτό είναι η σχέση του που έχουν. Λεφτά, φέρτα. Φέρτα και αντεγιά. Πουλάω και το είμαι, αυτό είμαι. Δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά είναι το. Λοιπόν. Αλλά ναι, τέλο ε, πάντων. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θε πανκ ροκ ελληνικό hip hop. Ε, Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλει ο κοσμος έτσι, ένα-δύο κομμάτια θα βάλω Πριν πάμε μόνο ένα μικρό σχόλιο Για την παρούφα που πέταξε ο Τραμπ Στην Prime Minister of Japan Που τη πέγε για το Pearl Harbor Το είδες το προσωπό της, Πως τον κοίταξε ή δεν τον κοίταξε Ένα από τους πολλούς κανόνες που έχουν στην Ιαπωνία Αυτό το αγαπητό ή αγαπητή χώρα για σένα Είναι δεν μιλάμε για τον πόλεμο Ποτέ Ποτέ mm. δεν μιλάμε. Mm. Και έρχομαι εδώ πέρα. Η τύπησα είναι ακροδεξιά, προφανώ. Mm. Και έρχομαι εδώ να μιλήσουμε, να μου πει τι θα γίνει με το στενό, αν θα μα καλύψει. <laughs> και εσύ μου κάνει αστιάκια, βρε βλαχομπαρόκ, περουκίνι, πορτοκαλί. Και μου λέει <laughs> για το Pearl Harbor. <laughs> Πραγματικά θα ήθελα να τον μαχαιρώ σε εκείνη τη στιγμή. Ανέτα. ήταν. Καταρχά, <laughs> να πούμε ότι στου Ιάπωνε είναι να κάνει το κλικ ή το αντικ του τύπου τέρματο προφίλ φορέστε τη Διστολή και έχουν φύγει χθε. Χθε έχουν φύγει. Ναι, μη βλέπει κάτι μειονότητε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ξέρω, δεν ακούγομαι καλό σαν αλλά εντάξει. Okay. Και <laughs> έχουμε και πάρα πολλά, γιατί μου είχαν στείλει να πει: <laughs> ναι, Έχουμε ναι, ναι. συνέχεια. Τι πούμε, σενάρια πούμε, παίζουν. Ναι. Τα σενάρια, σενάρια. Είναι εντάξει. Έχουμε την υπόθεση Επστάνιν τι ρόλο έπαιξε. Να πούμε ε, τι γίνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Τι γίνεται με, με τα στενά. Στα στενά περνάνε τα κινέζικα. Δεν περνάνε μεροκά. Τώρα, παιδιά, να... τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ή θέλετε να πούμε μετά. Μετά, μετά. Κατσπά να παίξουμε λίγο. Ναι. Προφητείε ναών στη γειτονία των Εθνών. Γυναικόπαιδα, μεγαλωμένα σε στρατόπεδα. Μοιρασιέ σε στρέματα και οικόπαιδα. Πόσο πλέον έκτισε ο Θεό για να του καταραστεί. Διχάζομαι, παίρνω το ρόλο του μεταφράστη. Δεν ερωτεύονται πια. Ο πόλεμο σου έχει κάνει θεριά. Δεν κάνουν παιδιά. Παίζουν αυτέ και μπαρούντι σε γραμμάρια. Φιλί άρια. Μετράει κεφάλια σε δολάρια. Φασίστε όλοι, μαντάμ. Ο πόλεμο, η Δύση και το Νέο Ισλάμ. Δεν παίρνω το μέρο κανενός που κατατάχθηκαν. Μόνο φρυνό για εκείνα τα παιδιά που χάθηκαν. Ο πόλεμος φέρνει συντρίμμια από βομβαρδισμένα σπίτια. Πολιτικού πρόσφυγες και συσίτια. Ο πόλεμος θα φέρει πόλεμο και πρόσωπα, δύστιχα. Θα ζητά να την πει αντίστοιχα. Ο πόλεμο φέρνει συντρίμια από βομβαρδισμένα σπίτια. Πολιτικού πρόσφυγε και συσίτια. Ο πόλεμο θα φέρει πόλεμο και πρόσωπα, δύστιχα. Βάζει τα ρατύπη, αντίστοιχοι όλοι οι ήπικοι δυστυχισμένοι. Στη γραμμή, Θεωρούν προσβολή να πουν όχι. Όλοι όρθιοι με πίστη τυφλοί. Στον αρχικό του, όταν το εμφάμε, θα πέσει το ηθικό του. Από που σου έρχονται, οι φωνέ που ακούγονται. Οι δύο κόσμοι που αιώνια συγκρούονται, τι κόλλα σου Σε βιβλίο ή κοράνι, για να ζει ένας θεό, ο άλλο πρέπει να πεθάνει. Και έτσι να πει να αρχίσει, ποιο θα κυριαρχεί. Και γίνεται πείραμα και πλέον έχει αποδειχθεί. Ξεχνούμε όλη μια πιο αδυνάμει ψυχή. Να έχουμε πάνω τη συσχή και δυστυχώ ισχύει. Ανθρώποι χάσανε τη σφαίρα του, του άθλιου άλλα κέρδη του. Ευνοημένοι όσοι δίνουν τα σέρβι του. Εύχομαι τα κέρδη του να του σταθρώει, η σιγά σιγά του κάτω. Μαθημένο κολοπέδι του. Και θέλει κι άλλη γη, όχι να καλλιεργεί. Τη για το φυσικό σκαρπό. Αρκι τέρασε τη Μα όταν Απ' την αρχή Είδα τον ήλιον ανατέλλει απ' την απέναντι πλευρά Κι ένιωσα ελευθερός τουλάχιστον για σήμερα Ακόμα ακόμα το κλάμα ασύνοδευτων παιδιών πίσω από τα σύνορα Ανθρώπων αθόρου πίσω από τα σίδερα Ένιωσα πάλι δυνατός όταν μου είπες πως τελειώσαμε Κέρος λοιπόν αυτά να λάβει η φύση το δράμας είναι αρπαστικό για να σε συγκινήσει Κρίση, πολεμικές μηχανές εγκινήσει Όταν κοπάσουν οι βροχές ανταμωθούμε Όταν εξαφανιστή κάθε είδος γνωστική Κλαίω στο λυγμός από την άλλη πλευρά του τυχείου Βλέπω το θάνατό σου σε πλάνα αρχή Ποιο θέλει να αφήσει τον τόπο του Του είδε να καίνε τον κόπο του Καθένας μαζί με τον τρόπο του Πρώτα το λέω, ο μου δείχνει το όπλο του Ποιο θέλει να αφήσει τον τόπο του. Η να ένε το κόπο του. Καθένας μαζί με τον τρόπο του. Πρωτά το λέω, ο μου δείχνει το όπλο του. Και ο πόλεμος φέρνει συντρίμια από βομβαρδισμένα με σπίτια. Πολιτικού πρόσφυγε και Ο πόλεμο θα φέρει το πόλεμο του του του και Θα ζητά να Ο πόλεμο φέρνει συντρίμια από μομπάρδε με και Ο πόλεμο θα φέρει Θα ζητά να Επιστρέφουμε. Πάντα ακούτε την εκπομπή Παρίας. Χίλιες και μία νύχτες, λοιπόν, στη, στη Μέση Ανατολή. Επιστρέφουμε και μιλάμε... Μας συνθέτει ένα πλαίσιο εδώ, Φάνης, για τα πράγματα που έχουν γίνει από τη στιγμή, και όχι μόνο από τη στιγμή, ε, από την επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Mm. Έχουμε κάνει και ένα μικρό ε, χρονολόγιο, ουσιαστικά μας έχει πει πώς έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, πώς υπόλοιμη ο ένας υποδέχεται τον άλλον και προετοιμάζεται το επόμενος. Μας έχει πει δύο πράγματα για το πώ. Ε, Προ, ε, προσπαθούν ε, αυτές οι δυνάμεις, οι παγκόσμια αφηγήσει ε, να δι, κόψουν η μία την άλλη στα βήματά της προς ε, ε, την, ε, τα, τα μεγάλα κομμάτια. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνουμε όλοι, ε, άμα μπορούσαμε να ακούσουμε και σειρά τις εκπομπές με, τα, με τους δρόμους μεταξιού mm. πολύ σημαντική εκπομπή με το Μάνο εδώ και τον νέο φιλελευθερισμό γιατί όλη αυτή η εκπομπή και η ανάλυση που μα και κάνει ο Μάνος κατέληγε ότι τα οικονομικά συστήματα δείχνουν ότι έρχεται κράχ η πόλεμος και τα βλέπουμε και τα δύο <laughs> τώρα, έρχεται, τώρα έχει κράχ <laughs> πάει για κράχ, για ερώτηση πες. ναι πάει Φταί... τι, τι καλύτερη αφορμή για να κράχ Φταί... εγώ δεν σου λέω 100%, -100 θα τι καλύτερη αφορμή το οποίο συνέφερε πάρα πολλούς οι συνέπειες θα για πάρα πολλούς τους περισσότερους βασικά για εμάς τους ε, για, χαλά, ναι εμείς, ναι, εμείς παρίε, εκεί παρίε θα μείνουμε ναι. και πιο παρίε. Ναι. λοιπόν αλλά ε, άμα πιάσουμε αυτό το κομμάτι τώρα της οικονομίας ε, καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε ένα ερώτημα γιατί μπουρλωτιάσανε την κατάσταση στο κομμάτι της ενέργεια. λοιπόν Πας ε, μια... θα, θα, θα μιλήσουμε Θα, ναι, θα ναι. πάμε στα στενά κάπω, Γιατί mm. είναι πρώτο έμαθε όλος ο κόσμος Για τα στενά τορμούς Και πάρε τα ρεπορτάζε στην Ελλάδα τι είναι τα στενά και πώ πρέπει να φυλάξουμε, mm. και ο κύριο Μαρινάκη ζήτησε να του φυλάνε ε, τα, τα πλοία που περνάνε και να στείλουμε. Και καλεί ο Τραμπάκουλα και οι υπόλοιποι να στείλουμε στρατό. Μπείτε mm. μέσα όλοι mm. οι Ιάπωνε, όλοι σήμα Σύμαχοι, να φυλάξουν τα. Για πε τι γίνεται. Κοίταξοι, οι, Κοίταξε, οι και οι Κορεάτε παίρνουν ουσιαστικά μεγάλη πλειοψηφία τη ενέργειά του σε πετρέλαιο και όλα τα παράγωγά του από τον κόλπο, από τι χώρε του κόλπου. Άρα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουν στρατηγικά αποθέματα, Βγήκε η... η Ιαπωνέζα και είπε ότι έχουμε εμείς αποθέματα, θα τα χρησιμοποιήσουμε για 90 μέρες. Εντάξει, οι Ιαπωνές άμα τους πεις φάτες φουγγάρια <laughs> θα τα φάνει ή όχι. Θα τα φάνε. <laughs> ε, θα τα φάνε. Θα τα φάνε <laughs> χωρίς πολλά... Η μάζα. Μην χρησιμοποιούμε γίνει καρατσιστικά πράγματα. Απλώ θέλω να πω ότι είναι πολύ πειθαρχημένοι σε αυτό που θα του πούνε, οπότε θα κρατήσουν. Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή και πολλά στην Ιαπωνία, αλλά αλλού θα δούμε. Το κυριότερο είναι, παλούμε το ότι η Απωνία κοινότητα κόρη π.χ. δεν λέμε και οι χώρε. Είναι χώρες αυτή τη στιγμή να βαρχίδες στη βιομηχανική παραγωγή αυτού του μπλοκ που ονομάζουμε δύση φιλοδυτικό μπλοκ. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Πόσες χώρες έχουνε μείνει που παράγουν σε αυτό το μπλοκ. Ξέρετε τι σημαίνει να πληγεί η παραγωγή εκεί. Οπα, Θέμα. Σκεφτείτε πόσα πράγματα είναι από εκεί και θα καταλάβουμε. Πάμε πιο πέρα. Μόνο αυτοί παίρνουνε. Όχι. Παίρνουν και άλλοι, παίρνουν και οι Κινέζοι. Ναι, αλλά οι Κινέζοι έχουν και του Ρώσου από πάνω. Επίση έχουν και εσωτερικέ διαδρομέ, δεν χρειάζεται τα πλοία. Αλλά υπάρχουν άλλοι, όπω και η Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμο, τέλο πάντων για να το πω έτσι χοντρικά, 20 εκατομμύρια βαρέλια περνάνε από εκεί συνεχώ και μιλάμε, πούμε, ουσιαστικά για το 1 πέμπτο τη παγκόσμια παραγωγή, η οποία όμω, άμα τη αφαιρέσει ξαφνικά το 20%, έχει θέμα. Και το κυριότερο είναι το εξή, ότι δεν είναι μόνο του αυτό. Είναι σε συνδυασμό με τον μπλοκ που έχει γίνει στο ρωσικό πετρέλαιο. Άρα το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο. Ξαφνικά λοιπόν αφαιρείς από την παγκόσμια οικονομία ένα σημαντικό ποσοστό έτσι, σε ενέργεια, το οποίο πρέπει κάπω να το καλύψει. Πώ θα το καλύψει, Ο μεγαλύτερο παραγωγό ενέργεια σε φυσικό αέριο, α πούμε, π.χ. το μεγαλύτερο κοίτασμα και από του μεγαλύτερου, είναι το Κατάρ. Το Ιράν, το ίδιο. Η Σαουδική Αραβία, το ίδιο. Άμα τους βγάλει αυτούς, τι γίνεται. Της Βενεζουέλα, το πετρέλαιο. Ε, θέλει πολύ επεξεργασία. Είναι ακριβό, γι' αυτό το λέω είναι ακριβό. Μπορεί να είναι πολύ, αλλά η ποιότητα του δεν είναι τόσο καλή. Και δεν είναι τόσο καλή γιατί. Γιατί θέλει επεξεργασία, δηλαδή έχει πολλές επιμίξεις. Θέλει μια επεξεργασία διήλυση που είναι πιο ακριβή. Της Μέση πετρέλαιο και ειδικά στην περιοχή τη Μοσπονταλμία, παιδιά, υπάρχουν πηγέ αναβλήση. Κανονικά είναι και η ποιότητα του εξαιρετική. Οπότε είναι και φτηνό στην εξόριξή του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλα κόστη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οπότε αυτό δίνει φοβερά πλεονεκτήματα. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω το σοκ που προκαλείται στι αγορέ. Το βλέπουμε. Πρώτη φορά κλείνει ο κόλπο. Παλιά, όποιο θυμάται, εντάξει. Ειδικέ νήμε, αλλά θέλω να πω: Ο κόλπο του Περσικού είχε κλείσει, ουσιαστικά χτυπούσαν τα αεροπλάνοφόρα, τα δαξαμενόπλια τα, τα, τα και τα πετρελαιοφόρα, όταν ήταν ο πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Περνούσε ένα αεροπλάνο, πέταγε έναν εξωσέτ, ένα πύραυλο, χτύπαγε ένα τάγκερ, πάει το τάγκερ. Τότε δίνανε και οι εφοπλιστές, τα στα πληρώματα, έξτρα χρήματα για να πάνε μέσα. Σαν το δικό μα που βγήκε εδώ και καμάρωνε, μένα θα περάσουν, τώρα περνά. Λίγο ζώρικο. Το θέμα είναι και να περάσει. Άδειο θα πα. Δεν θα φύγει. Μπορεί να σου έρθει και ένα έξω set πάλι ή κάτι άλλο. Δύσκολα τα πράγματα. Κάνει πιο φθηνό από τον έξω Λοιπόν, ε, οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί, Γιατί εδώ οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί συνήθω αποφάσισαν να τον μπουρλοτιάσουν τον κόλπο. Δηλαδή, αποφάσισαν να τεινάξουν στον αέρα τι εγκαταστάσει τις πετρελαϊκές, που έφευγε το πετρελαιό στο εξωτερικό. Σαν απάντησε οι Ιρανοί, κάναν το ίδιο σε εγκαταστάσεις των απέναντι χωρών. Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Αμυράτα, Κουβέιτ. Το αποτέλεσμα, χάος. Ουσιαστικά έκλεισε. Υπάρχει, άμα δείτε το χάρτη, η Σαουδική Αραβία δεν έχει μόνο εκεί. Ακτή μέσα στον κόλπο. Έχει ακτή και στην Ερυθρά Θάλασσα. Που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να δώσει από εκεί. Λοιπόν, λοιπόν, θα δώσουμε. Μόνο που το πρόβλημα της είναι ότι έχει έναν αγωγό. Και γενικά, να το πω έτσι, να μην το εξηγήσω πάρα πολύ τεχνικά, η ποσότητα μπορεί να φύγει από εκεί δεν έχει καμία σχέση με την ποσότητα που φέρνει από τον κόλπο. Και παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχει αγωγό για να βγει από εκεί, ο οποίο όμω δεν δίνει την ίδια ποσότητα, το τονίζω, πολύ λιγότερη. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτός μπορεί να βοβαρδιστεί έχει βοβαρδιστεί και το κυριότερο το στείλανε αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία στην περιοχή για να καλύψουν με την ομπρέλα τους την αντεροπορική και αντιβαλιστική κυρίω αντί ντροουν ομπρέλα της εγκαταστάσης και φύγανε έφυγε το αεροπλανοφόρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Μεσόγειο εδώ, κάπου στην Κρήτη από κάτω γιατί μάλλον δέχτηκε λένε φήμε κάτι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό <laughs> Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται Αρπλανοφόρο τώρα Δεν έφυγε μια ψαρόβαρκα Έφυγε αρπλανοφόρο Που σημαίνει δεν είναι ασφαλής η ναυσηπλογία Και δεν έχουν μπει χούτι χούτη ακόμα να κλείσει Και το μπάμπελματέπ Το άλλο το πέρασμα Που σημαίνει ότι ερυθρά δουλεύει Οπότε από τη μία έχεις αυτή την κατάσταση Τι πετρέλαιο να μεταφερθεί Και σκεφτείτε λίγο το ερώτημα. Για ποιο λόγο λοιπόν αποφάσαν οι δυτικοί να μπουρλωτιάσουν την περιοχή. Γιατί βάλαν φωτιά σε αυτό. Ένας που κερδίζει θα ανατείναζε τις εγκαταστάσεις αυτέ που θα έπαιρνε ή θα τις έλεγχε. Γνωρίζοντας μάλιστα τη δυνατότητα που θα έχουν σε αντίπινα το Ιράν απέναντι στι άλλες χώρες. Τη δυνατότητα που έχει να προκαλέσει αντίπινα. Το ξέρανε. Άρα μάλλον θέλανε. Το αν θα τους βγει στη στόχευση που έχουν την μεταγενέστερη είναι άλλο θέμα, δηλαδή τι θέλουν να προκαλέσουν αυτό που ανέφερες πριν είπες ξέρω εγώ, κραχ θέλει να κραχ, κάποιοι μπορεί να θέλει να κραχ όταν αρχίζουν τώρα τα σενάρια μπορούμε και σε θεωρήσεις σε εσνέχεις μαζί αυτό που, που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι οι τιμές εκτοξεύονται Καλό Πάσχα Καλά, καλά. Λοιπόν, <laughs> κάτι καταστάσει τύπου COVID μπορεί να τους ξαναδούμε σε, πιο, σε άλλη μορφή, με δελτία κτλ. Αλλά εντάξει, θα Τα, λοιπόν, «Τα λέει πρώτος ο Κικίλιας, λέει ο, ο, ο Φίλιπ Κικυλιανίδη. Τι ναι, έλεγε, ναι. δεν θυμάμαι τι έλεγε. Γεια, ναι, μου. Μπράβο το, άμα τα λέει. Ναι, Ωραίο. Ναι. Πρόφετ. Ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ε, όχι, χωρί πλάκα τώρα. Ε, η κατάσταση πάει. Κλιμάκωση. Και κλιμάκωση έχει πρώτα στον οικονομικό πόλεμο. Δηλαδή σου λέει: μα πέσω εγώ, θα πε στολή. Επίσης με αυτόν τον τρόπο τι προκαλεί. Προκαλεί άλλου που όταν τους είπε Ελάτε να ανοίξουμε τα στενά, Μόλις είδαμε την νέα Καλή Πολη. Ξέρετε πού ήταν η Καλή Πολη. Καλή Πολη ήτανε... είναι στα στενά του Ελίσσποντου. Πάνω, εδώ. Για να περάσει στη, <laughs> στη μαύρη, θάλασσα. μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, στον Ελισποντο Για να πα, Κωνσταντινούπολη, θαλάσση με τη θαλάσσια εδώ λοιπόν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έγινε μια επιχείρηση εκεί όταν οι δυνάμεις της Αντάρ επιχείρησαν να καταλάβουν την περιοχή και απο, απο, αποτέλεσε μια της μεγαλύτερε αποτυχίε στρατιωτικές το δυνάμιο της Αντάρ με πάρα πολλούς νεκρούς σφαγή κυριολεκτικά οι Τούρκοι τους τσάκισαν οργανωμένοι σε οχυρώσεις από, τον, από τους Γερμανούς ο Κεμαλ ήταν εκεί και απέκτησε και φήμη έτσι για να τα συνδέσουμε κιόλα. Λοιπόν, ε, υπάρχει και μια ταινία: Το Καλήπολη που δείχνει Αυστραλού που είχαν πάει εκεί. Έτσι φέρανε οι Άγγλοι, σου λέει, η δική μα μόνο δεν βολεμάνε. Εδώ θα έρθετε από παντού. Νοτιοαφρικάνοι, Καναδί Τέλο πάντων, στείλανε λοιπόν του Αυστραλού εκεί και δείχνει ένα δρομέα που τρέχει. Ωραία ταινία, δείτε τι. Λοιπόν, ε, μια από τι μεγαλύτερε αποτυχίε μοιάζει με κάτι τέτοιο εκεί. Το είδαν λοιπόν όλοι οι στρατιωτικοί λέγανε Ωπα παιδιά, πίσω. Τι λέτε τώρα, θα πάμε εκεί, Καταρχά μα περιμένουν. Καταρχά οι άλλοι προετοιμασμένοι πόσα χρόνια για να του επιτεθούν. Και τώρα το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα. Ελάτε να τα πάρετε. Είναι ο άλλο μέσα και λέει: Περιμένει τώρα. Έλα να τα πάρει, Αυτό σου λέει. Και όχι μόνο, χτυπάει κιόλα. Την ίδια στιγμή μετά τον πρώτο πόλεμο και η Ρωσία και η Κίνα ενίσχυσαν το Ιράν. Δεν είναι αφελεί. Δεν είναι Λήθη Ο Αν... καθένα για τα δικά του συμφέροντα. Όχι για εμά, δεν μα ναι, ναι, ναι, ναι. αγαπάμε. Ούτε εμεί του αγαπάμε. Να το πούμε αυτό. Ε, παιδιά, μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για σφαγέ, για βομβαρδισμού, για καταστροφέ. Στο Λίβανο, βομβαρδίζονται και ολόκληρε πολυκατοικίε. Μια πόλη ισοπεδώνεται. Του λένε στα αίσια Ισραηλοί: Θα σα εξαφανίσουμε, θα σα κάνουμε Γάζα. Βλέπετε εδώ πέρα να στα κανάλια να αφήσω τον κόσμο από κάνω Εκεί που μας θυμίζει Στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια Ναι και, και πάλι εγώ σου λέω άμα το πάρουμε κυριολεκτικά Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα να το Γιατί και πώς ε, Βλέπουμε στις αναμεταδόσεις ποια πλευρά υπάρχει Βλέπουμε ουδετερότητα. έστω είναι ουδετερότητα. Όχι Τι, εδώ μιλάμε νικάμε Πάμε να του φάμε. Αυτοί οι πολυκατοικοί αποκεντρωθήκανε και ήταν πράκτορες τη Χεσμολάχ, ήταν δεν ξέρω εγώ τι. Τρελά πράγματα. Μπροστά στα μάτια μα πέφτει πύραυλο. Στο παιδόν μια πολυκατοικία, ούτε που ξέρει τι είχε μέσα. Τι είναι αυτή? Ε, αφού είπαν η τάντα κυβέρνηση ότι είναι εχθροί, εχθροί θα είναι. Κι έτσι πάμε. Η Ισραηλινή κυβέρνηση. Ναι, η Ισραηλινή. Για την συγκεκριμένη περίπτωση, Ισραλική. Ισραλική. αφού το είπαν αυτοί ότι είναι εχθροί, Τέρμα. Άρα περνάει στο, στα ζήτητα, στο σκουπίδια. Έτσι πάμε. Έτσι έγινε και πήγαν να περάσουν και κάτω στη Γάζα. Ό,τι γίνεται. Αλήθεια τώρα λέμε. Αυτή είναι η κοινωνία. Κρυβόταν όλοι οι χαμάς κάτω από τα νοσοκομεία. Παντού. Παντού ήταν. Νοσοκομεία, σχολεία, τα πάντα Λοιπόν, αυτό που, που βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι Προφανώς δεν πέτυχε ο αρχικό σκοπό. Ένα γρήγορο ε? Και αφού δεν πέτυχε το καθεστώ άντεξε το Ιερανικό ο κόσμος για να καταλάβουμε λίγο την κατάσταση εδώ πέρα στο πόλεμο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε μεταξά, χούντα, δικτατορία ο κόσμος τότε όταν επιτέθηκαν οι Ιταλοί άλλοι φασίστες από εκεί ε, δεν βγήκε να πει α, ε, πήγε να πολεμήσει μπορεί να το συζητήσουμε αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αν μπούμε στην ίδια λογική, δεν σημαίνει τώρα, επαναλαμβάνω, ότι είναι ακριβώς τα ίδια ή... Αλλά σκεφτείτε λίγο. Στήριξε. Γιατί, γιατί σήμερα εσύ ρε φίλε που ήρθα. Ήρθες εδώ να μου πεις. Κάτσε, όπα. Δεν σημαίνει ότι γουστάρει αναγκαστικά αυτό που συμβαίνει. Αντίθετο, το αντίθετο έχει δείξει ο λαός, ο Ιρανικός, mm. ότι δεν γουστάρει. Αλλά το αποφασίσει αυτός, τι θα κάνει. Έχει τεράστια σημασία να αποφάσεις αυτό στο μέλλον του Και όχι να του φαίνεις εσύ Έναν αερομεταφερόμενο τύπο Που τον έχεις παρουσιάσει στη Δύση Με όλα Με όλα Εκείνα τα στοιχεία που θέλεις εσύ να δείξεις Ότι έχει Κάτσε ρε φίλε Οπα. Λοιπόν Οπότε αυτό Το πράγμα έχει συσπηρώσει τον κόσμο Αποτυχία λοιπόν τα κανάλια τίποτα Θα διαμελιστεί, θα ρίξουμε Τώρα θα μπουν οι Κούρδοι Εκατό χιλιάδες άντρα Δεν βλέπω κάτι Περίεργο Γιατί Στη Συρία που τους είχαν τάξει άλλα Τι τους κάνανε Κυριολεκτικά πουλίμα Σεχνώντε τε Άδιασμα Επικό Μεγάλη κουβέντα Ροζάβα και τα λοιπά Δεν το πιάνω Άστο Έχουμε μείνει εκεί Το είδαν οι Κούρδοι Σου λέει Φίλε μα τα πάνε κι άλλοι. Το καλύτερα. Να πάμε τώρα μήπως πρώτη μούρη να μπούμε μπροστά και να, το, να σκοτωθούμε γιατί ίσως μπορεί κάτι και με αμφίβολα αποτέλεσμα ας το καλύτερα. Επίσης μέσα στο Ιράκ γιατί αυτοί οι Κούρδους που θέλουν να μπουν είναι και στο Ιράν και στο Ιράκ. Έχει περίπου 7-8 εκατομμύρια στο Ιράν Κούρδους στα δυτικά της χώρας, βόρειο δυτικά να το δείτε, στα σύνορα και με το Ιράκ. Αλλά τόσα περίπου είναι στο βόρειο Ιράκ δύο-τρία ήταν τουλάχιστον, λέω ήταν και δεν ξέρουμε ακριβώ πώς έχουν μείνει, στη Συρία βόρειο-ανατολική και το μεγάλο ποσοστό που είναι μέσα στην Τουρκία, okay, 20 εκατομμύρια πλάς. Λοιπόν οι Ισραλνοί προσπαθούν τόσα χρόνια στηρίζουν με τους Κούρδους βέβαια, στηρίζουν τον αγώνα των Κούρδων να φτιάξουν ένα κράτος το οποίο το θεωρούν ότι θα είναι σύμμαχος του γι' αυτό το στηρίζουν, ελέγχει πολύ κρίσιμη περιοχή Νερά, Ποτάνια. ποτάμια, δρόμου αγωγών, εμπορικού δρόμου, πρωτεσίλες γενικά πάρα πολλά. Όπω λέγαμε για το Ιράν, έτσι είναι και εκεί. Φανταστείτε να έχει ένα κορδικό κράτο, το οποίο σε εισαγωγικά χωρί είναι ανάδελφο, σου είμαστε μόνοι μα, δεν έχουμε άλλου κτλ. Εμεί σα βοηθάμε, θα μα στηρίξετε. Θα κάνουμε και μια συμμαχία μαζί. Άμα βάζαμε και ένα δικό μα το Ιράν, θα ελέγχαμε όλη τη Μέση λίγο. Το πιάνουμε λίγο. Αν καταλάβουμε λίγο. Ε, Επαναλαμβάνω, μπείτε στο χάρτη, δείτε. Βγάλετε τα σύνορα, βάλτε και Κουρδιστάν και θα καταλάβετε. Οι άλλοι όμω θα κάθεθαν στα βρωμένα τα χέρια, να του βλέπουν να το κάνουν αυτό. Όχι. Όχι, φυσικά. Λοιπόν. Και άλλοι να προετοιμαστεί, μάλλον και για αυτό. Όχι μόνο είχαν προετοιμαστεί. Στο Ιράκ υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι, Το Ιράκ, ο περισσότερο κόσμο είναι ΣΥΤΕΣ, ο πληθυσμό. Είναι περίπου 60%. Οι άλλοι δύο, Σουνίτε και Κούρδοι, είναι μοιρασμένοι στη μέση 20 και 20%. 40 δηλαδή αυτοί δύο και 60 οι άλλοι. Πολλέ φορέ έχω συζητήσει με κόσμο μου και γιατί δεν κάνανε ρε παιδί μου οι Αμερικάνοι τότε δεν διέλυσαν το Ιράκ να κάνουν το Κουρδιστάν εκεί πάνω να τελειώνει. Στην πραγματικότητα έχει φτιαχτεί το Κουρδικό κράτο, είναι εκεί, κράτο εν κράτη είναι. Δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένο από όλου, δεν έχει υπόσταση διεθνή με του ίδιου όρου, αλλά είναι κράτο κράτη. Τώρα βέβαια θα παίξει τα ρέστα του και αυτό αλλά καίει. Okay. Λοιπόν ε, αν έφευγαν οι Κούρδοι από το Ιράκ γιατί δεν το κάνουν. Αν έφευγαν οι Κούρδοι από το Ιράκ από το υπόλοιπο που έμενε του Ιράκ η αντιστοιχεία θα πήγαινε 75% οι ΣΥΥΤες και 25% οι άλλοι. Ποιος έχει την ισχύ στο κράτο. αυτό. Οι ΣΥΥΤες, δηλαδή η σύμμαχη του Ιράν άρα θα φτιάχνε ένα κρατός <laughs> με τα πετρέλια του Ιράκ θα χάραν είχε τη Μεσοποταμία το Σαταλάραμπ το οποίο θα ήταν σύμμαχος του Ιράν το θέλανε αυτό όχι απλά τα πράγματα γι' αυτό δεν το κάναν προσπάθησαν να φτιάξουν τόσα χρόνια σίτες σιτικές ομάδες οι οποίες ήταν φιλικές προς τη Δύση ελεγχόμενες από τους Αμερικάνους και από το Ισραήλ απέτυχαν δεν μπόρεσαν. Το προσπάθησαν. Ε, δεν μπόρεσαν. Δεν τα κατάφεραν. Ωραία. Προσπάθησαν να κάνουν τον Ιρακινό εθνικισμό, δηλαδή να ενισχύσουμε αυτού που θέλανε. Από τη στιγμή που φάγε στο Σαντάμ και τον Μπάθ έχει τελειώσει. Πάει θρησκευτικό, πάει άλλο πολιτισμικό. Εκεί έχει πλεονέκτημα ο ΣΥΤΙΣ. Έχουν και τι ιερέ του πόλει εκεί. Στην Καρμπάλα. Τέλο πάντων. Έχουν εκεί περιοχέ. Οκ. Okay. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εκεί, αυτή τώρα που γίνεται επίθεση. Δείτε πόσες επιθέσει γίναν στο Arby, στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακίνου Κουρδιστάν, που έχει μια τεράστια βάση του Ιρακίνου στρατού πρωί, την οποία τώρα την έχουν οι Αμερικάνοι. Έχετε δει τι πόμπα έχει πέσει εκεί πέρα και τι, τι εκρήξεις έχουν γίνει. Έχετε δει τι γίνεται στη, στις περιοχές που ήταν οι Αμερικάνοι, στη Βαγδάτη. Δεν είναι και, τα, και οι καλύτερε στιγμές τους, σίγουρα. Οπότε και τα πράγματα είναι δύσκολα. Άρα. Δεν μπορούμε από εκεί. Το θέμα είναι, ωραία, μπορούμε να σφυρίξουμε λήξη όπω κάναμε το καλοκαίρι και να πούμε φεύγουμε. Η απάντηση είναι όχι. Πρώτα γιατί ο άλλο δεν σταματάει τώρα. Δηλαδή αρχίζει και σε παίρνει Γιούρια, δηλαδή, αρχίζει και σε χτυπάει κανονικά και δεν δέχεται το συμβιβασμό που το προτείνει, γιατί το καλοκαίρι δέχτηκε το συμβιβασμό. Παίχτηκε ένα θεατράκι, το καταλάβαμε, έτσι. Τα ψέματα που μα είπαν ότι ήταν απίστευτα. Έληξε, παιδιά, πήγαν τα Β2. Τα μπέ δύο ρίξαν από πάνω, τα καταστρέψαμε, τελειώσαμε, δεν υπάρχει τίποτα, ναι, έλεγαν οι Ιρανοί, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη, τραβηθήκαμε, οκ, okay. εντάξει αυτό. Ωραία, τώρα δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, γιατί όταν πας και τρως όλη την ηγεσία, δεν αφήνεις τίποτα, όταν σκοτώνεις κόσμο αβερτά, τίωτα σου πει ο άλλος, ναι, αυτό σημαίνει η του, ε, δεν είναι σε τέτοια συνθήκη όμως, αντίθετα. Και δικαιολογημένα βγήκε ότι στι δεύτερε διαπραγματεύσει ενώ μιλάγαμε και τα βρίσκαμε, επιτεθήκατε. Ναι, ξεκινήσαμε. Άρα, χάθηκε εμπιστοσύνη. Τέλο. Όταν εσύ πας και μέσα σε εν, εν μέσω διαπραγματεύσεων, Στις οποίες μάλιστα έχει καταλήξει κιόλα ουσιαστικά. Ισχύει. Και λε, εντάξει, δεν θα έχουμε πυρνικά κατελείωση θα έρθει μια συμφωνία. Αλλά εσύ βέβαια το έχει ζητήσει στον ουρανό μετάστρα. Πάει και το, και, το, και το βαλιστικό σου όλο το πλωστάσιο. Βγάλε και το ένα, βγάλε και το άλλο. Ουσιαστικά του λέγε να παραδοθεί. Οκ. Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, στο πυρηνικό τα είχαν βρει. Το κύρια αιτία που ήταν. Που κινδυνεύολο ο κόσμο. Κινδυνεύολο ο κόσμο. Τώρα ο κόσμο με αυτό που συμβαίνει δεν κινδυνεύει απλώ, την έπαθε. Πάει το κινδυνεύει, την έπαθε. Λοιπόν. Οπότε, αφού έγινε αυτό, τι εμπίστοση να υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Καμία. Θες να μου σχολιάσεις ναι. την παρέτηση του Διευθυντή της Ατρομοκρατικής. Αυτό τι ήτανε. Θα πούμε. Εκεί θα καταλήγα τώρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι έπειτα από αυτό που συνέβη και από τη στιγμή που το Ιράν όχι μόνο δεν κάθεται στο τραπέζι αλλά επιτίθεται, εξακολουθεί, είναι πολύ δύσκολο να φύγει η τυμένας, από μια περιοχή και από μια τέτοια επέμβαση που έκανε, χωρί να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό, και με τεράστιο κίνδυνο να αφηθεί ένα τεράστιο κενό ισχύω και πολιτικό κενό, το οποίο θα το καλύψει, μάλλον οι αντιπαλοί σου. Οι δε χώρε του κόλπου, να πούμε ότι αισθάνθηκαν κυριολεκτικά βιασμένε από το γεγονό ότι δεν του προστάτευσαν ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ισραήλ Οι Ισραηλοί που λέγανε. Οπότε αυτή τη στιγμή πληρώνει το τίμημα. Ποιο σου λέει, κάτσε. Επίση, άρα μετά θα είναι το ίδιο απέναντι στις, ε, στη νέα κατάσταση που θα επέλθει. Άμα σου πει άλλο, κοιτά, άμα εξασφαλίσει δετερότητα εδώ πέρα θα έχει την οικονομική σου ευημερία να βγάζει τα διάφορα εδώ, τα δικά σου, τα συντριβάνια να παίζουν με DJ, να έχει του influencer σου όλα εδώ να κάνει του τελικού σου του Mundial κτλ. Δεν το θέλει αυτό, δεν είναι πιο ωραίο. Θα σου πει άλλο, χθε το θέλω και να παίζω τα δικά μου. Ωραία. Στο Ιγκυά εγώ Εδώ πέρα κανένα ζεθάχη όπλα και τα λοιπά Σου και το παίζω και ειρήνη Ας πούν και οι Κινέζοι εδώ διαμεσολαβτές Ελάτε εδώ να παίξουμε μπάλα Υποχώρηση των άλλων Θα το δεχτούν οι άλλοι αυτού Θα το δεχτεί οι νεωμένες πολιτείες Θα το δεχτούν οι... οι Ευρώποι Φυσικά και όχι Τι κάνουμε λοιπόν Πώς έχουμε εγκλωβιστεί λοιπόν εδώ Πώς θα απεγκλωβιστούμε τώρα Από αυτό που δεν μπορούμε να φύ δεν κάθονται άλλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οπότε τι κάνουμε, Κλίμακος και άλλο. Χτύπα του μέχρι να καθίσουν στο τραπέζι να τα βρούμε. Χτύπα του. Απήλησε με χερσαία εισβολή. Χερσαία εισβολή, είπαμε όμω. Καλή, πολύ δεν πάμε. Δεν βλέπουμε την παγίδα. Ας το καλύτερα. Α μαζέψουμε κι άλλου πρόθυμου να πάνε. Στη Δύση δεν βλέπετε τον κόσμο να κατεβαίνει. Πάμε στον πόλεμο, λίγο δύσκολο. Εκτό αν του προκαλέσουμε πανικό. Είναι μέρος του ψυχολογικού παιχνιδιού αυτό και του άμεσου παιχνιδιού. Η απάντηση είναι πολύ πιθανό. Δεν σας λέω σίγουρα, αλλά πολύ πιθανόν. Γιατί όταν μπουρλωτιάζεις την κατάσταση και το πετρέλαιο πάει στα ύψη, βάλτε και τα παράγωγα, βάλτε τις μεταφορές, βάλτε τι παρασύρει αυτό, βάλτε σε τι συνθήκη είμαστε με πληθωρισμό βάλτε να αρχίσουν να μπαίνουν δελτία σε πόσες χώρες βάλτε τα αποθέματα της Ευρώπης που είναι χαμηλά Γιατί όπως είπαμε δεν θέλουμε ρωσικό πετρέλαιο Τέρμα στηρίζουμε Ζελένσκι τώρα. Λοιπόν ο οποίος θέλει να φέρει και τους δικούς του Να πετάνε να σταματάνε τα ντρόουν Στήλ τους, χθες <laughs> Λοιπόν Και πώς το λένε Και τώρα στη συνθήκη λοιπόν αυτή έτσι, Ο άλλος σου λέει θα σε φτάσω να μην αντέχεις άλλο, είναι ένα σενάριο σοβαρό αυτό που θα πεις ναι να γίνει επέμβαση ή να προκαλέσω τέτοιο σοκ στην παγκοσμία οικονομία ώστε να παρέμουν και οι άλλοι γιατί μπορούν να βρεθούν και αυτοί στη δίνη και όχι εμείς μόνο για να κάνουμε παρέμβαση διεθνή επέμβαση διεθνή είτε στρατιωτική είτε διπλωματική σταματάμε όλοι παιδιά πάμε ισοπαλία πατ οκ okay. Το σκάμε, αλλά οκ, okay. θα έχει συνέπειες, αλλά οκ, okay. δεν ξεφτιλιζόμαστε κιόλας Δηλαδή κρατάμε και τα προσχήματα και οκ, okay. επαναλαμβάνω λίγο το οκ okay αυτό Πολα... Ναι. Και κάπως, κάποια ισορροπία, Έτσι, αλλιώς, το losing phase Θα αυτό. το διαχειριστούμε και επικοινωνιακά, ότι κερδίσαμε Σίγουρα, και μας, μας παρακαλέσανε Με πιπίνι, τώρα βάλεις 10 yeah. πιπίνιδες και yeah. θα λένε yeah. από το πρώμα και το βράδυ κερδίσαμε ο μεγαλύτερος οχθρός αυτό ήταν Πάει, είχαμε νέοι πάνε ένα ένας πάνε ο τελειώσαμε μπουρκα τώρα άστα αλλού μήνει το 70 λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι αυτό ότι έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη τώρα το ότι παίζουν και άλλοι παράγοντες παράλληλα οι οποίοι θα μπορούσαν και έχουν τη σημασία τους φυσικά και παίζουν και εδώ πάμε τώρα στο εσωτερικό τον είπα να δούμε τι γίνεται γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται Καταρχάς στο εσωτερικό τον είπα, μιας και είπανε για την παρέτηση του Κέντ, του επικεφαλής ε, ε, του συγκεκριμένου, να πούμε ότι αυτός είναι ανώτερος και από τον επικεφαλής CIA, δηλαδή έχει υπό την εποπτεία του και την NSA Υπηρεσία Εσωτερική και Εθνική Ασφάλεια και τη CIA. Λοιπόν, οπότε, όπω καταλαβαίνουμε, δεν ήταν ατυχέ ο πρόσωπο. Δεν σημαίνει ότι ε, παραιτήθηκε ρε παιδί μου την από το αντιπρόεδρο 3. Ή, ναι, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο είχε μια κρίσιμη θέση και ο οποίο τη βγήκε και είπε. Είχε και είπε, γιατί πήγαμε εκεί, Γιατί κακό έγινε αυτό ο πόλεμο, Ποιο είναι ο στόχο μα, Πάμε να φύγουμε. Καλό. Αυτό δείχνει μια άλλη εικόνα. Ότι υπήρχε και υπάρχει οι ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, στη, σε ένα σημαντικό κομμάτι των ρεπουμπλικάνων, όπως εκφράζεται από τον Τάκερ Κάλσον. Τάκερ Κάλσον είναι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει περίπου 40-45 εκατομμύρια ακολούθους. Καταλαβαίνετε νούμερα, έτσι. Λοιπόν, ο οποίο επηρεάζει σαφώς. Είναι μια συγκεκριμένη. Σχολισκέψει ο οποίο δεν θέλει πρώτον το Ισραήλ Μας κάνει το Ισραήλ κομάτο Αντεγιά, δεν το γουστάρω. Όχι με την έννοια ότι δεν θέλω γενικά του Εβραίου, δεν θέλω το Ισραήλ να κάνει κομάτο Υπάρχει διαφορά αυτό. Και δεύτερον, γιατί να σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν θέλω πίσω. Αντεγιά. Και πειράζει πάρα πολύ κόσμο και έχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, βοήθησε πάρα πολύ τον τράπνακεί, πάρα πολύ. Και έχει ένα συγκεκριμένο. Ε, στόχο και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό τη βάση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που το στηρίζει. Και δεν είναι μόνο του, είναι και άλλοι. Λοιπόν, ε, την ίδια στιγμή και στο Δημοκρατικό Κόμμα το οποίο να πούμε εδώ γιατί κάποιοι πήγαν να παίξουν την ιστορία. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι καλό, αλήθεια. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Στο Κογκρέσο μια χαρά ψήφισαν τα λεφτάκια να γίνει χρηματοδότηση. Έλα, παιδιά, να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Στη Γάζα, ο Biden ήταν πάνω. Μια ολόκληρη αυτοκρατορία ελεγχόταν από έναν άνθρωπο άρρωστο, ο οποίο δεν υπήρχε. Άρα έκαναν οι άλλοι από πίσω και μου λένε για βαθυκράτος Ε, τώρα κοροδευόμαστε. Ε, εντάξει, τώρα να είμαστε λίγο τουλάχιστον στο το κοιτάμε στον κάθριστη. Να ξέρουμε τι είμαστε εμεί κάτι άλλο. Λοιπόν, και εκεί πάλι ένα σημαντικό κομμάτι υπάρχει, κυρίω στην αριστερή πτέρυγα. Κυρίω, το τονίζω γιατί υπάρχει και αριστερή πτέρυγα που δεν. Είναι και αυτοί με το Ισραήλ τα τσι Να πούμε λοιπόν ότι αυτοί θα είναι επίσης ε, Να, να απεμπλοκή. τελειώσει η να Να υπάρξει απεμπλοκή από τον πόλεμο Και να κοπούνε και οι πολλές, τα πολλά πολλά με το Ισραήλ το, το οποίο το τονίζω είναι δύσκολο Γιατί Διότι η σχέση Η πλοκή Ελίτ Της Αμερικής με το Ισραήλ Δεν είναι ό,τι να είναι πλοκή Στην πραγματικότητα είναι Και τα δύο μαζί αυτή η σχέση με αυτών των δύο χωρών είναι εντελώς διαφορετική Από αυτό που νομίζουμε Υπάρχει από σχέση ιδεολογική ολόκληρα κομμάτια όπω αυτό που λένε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια Ευαγγελικής Δεξιάς που βλέπουν στο Ισραήλ Ξέρω εγώ ότι είναι μέρος προφητιών Τη και χώρα τά, της και αυγελίας, τά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε άλλη περίπτωση είναι... Λοιπόν ε, Έχουμε επίσης αλλά ε, ε, πολύ σημαντικού ας πούμε επιχειρηματίες δηλαδή τεράστια κεφάλαια τα οποία στηρίζουν και τα οποία δεν λειτουργούν μόνο με, με, με σκοπό το όφελος με την έννοια την καθαρά θετικιστική ότι φέρνει να πάρει περισσότερα φορά και το βλέπουν ιδεολογικά, το βλέπουν θεολογικά οπα εδώ θα επεκταθούμε θα κάνουμε θα, εδώ, εδώ το θέλουμε είμαστε δίπλα στον αυτοκράτορα ελέγχουμε καταστάσεις είναι υπέρ μας θα τα αφήσουμε να πάει έτσι ζήτημα Επίσης, Όλοι νομίζω ότι έχουμε ακούσει τι συνέβη τι, τι το έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, τι έχει γίνει με την περίφημη υπόθεση Epstein. Η υπόθεση Epstein, αν την έλεγε κάποιο πριν, πριν από πέντε χρόνια, πριν από πέντε χρόνια, πριν από δέκα χρόνια, Ένα ε, συζητήσω πιο παλιά, και τι θα, θα του σέρνανε, συνομώσιο, λόγω έτσι αυτά που λες είναι τρεά, τι φλακίε είναι αυτά κτλ. Και, και δεν έχουν βγει, όχι πράγματα και θέματα. Ε, τι να πω. Τι να πω για αυτά που έχουν επιτύχει. Όχι, πει, να πει. Ε, και ήταν ένα κομμάτι αυτού του πολίμου, ήταν για να ρίξει τα ναι. αυτοί στα μάτια και να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Κάποιοι το δικαιολογούν έτσι για μένα. Όχι είναι μόνο, μεγαλύτερο το κίνητο. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Σίγουρα βολεύει και αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ότι παίζουν διάφοροι παράγοντε παράλληλα που έρχονται και λειτουργούν όλοι μαζί, οπότε λειτουργούν και ενισχυτικά σε αυτό. Αλλά. Δεν είναι αποκλειστικά μόνο αυτό. Είναι και άλλα πολύ πιο σημαντικά και δυνατά που δείχνει ότι υπάρχει μια κολουθία. Αυτό εγώ θέλω να πω. Ότι όταν έχει επέμβαση στη Βενεζουέλα, πα να πάρει στη Γρυλανδία για να ελέγξει τα στενά στο βόρειο Παγωμένο ωκεανό Πα να ελέγξει επίση και τα κοιτάσματα εκεί πάνω. Πα να καθαρίσεις την Κούβα για να έχει την Καραβική δικιά σου, όλο το δυτικό εμμισφαίριο. Πα στη Συρία, ε, καθαρίζει και το Λίβανο. Έχει τελειώσει, ισοπεδώσει τη Γάζα. Ε, σου έρχεται μετά το Ιράν και λες εδώ το παίρνουμε και αυτό και έχουμε καθαρίσει ένα τεράστιο κομμάτι εδώ, όπα αυτό άμα, δεν το, άμα αυτό το πράγμα το πετάξεις έξω και το πάρει απομονωμένα ε, εντάξει, προφανώ εκεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μια τέτοια προσέγγιση η υπόθεση υπηρεσιάζει ένα τέτοιο ρόλο η υπόθεση υπηρεσιάζει όμω το σημαντικό δεν είναι αυτό το σημαντικό είναι που δείχνει πως μυστικές υπηρεσίε. Καταρχάς πόσο σάπιες είναι η Ελίτ. Σάπιες. Ποιο σάπιες πεθαίνει. Δηλαδή, πόσο πιο σάπιε. Δηλαδή τι καλλιγούλες, τι, τι τα όρια του καλλιγούλες. Δεν ξέρω. Δηλαδή τι, τι σαπεί τώρα. Δεν υπάρχει διαφορά. Εγώ βλέπω το ασπρόμαυρο σε έγχρωμο. Σε ζωντανό. Live, το βλέπω. Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν σε μάρμαρα, σε μνημεία. Το βλέπω εδώ ζωντανό να υπάρχει. Σαπίλα Και την ίδια στιγμή βλέπεις πως αυτό μια παλιά τέχνη, πανάρχια τέχνη, μια τακτική και πρακτική πανάρχια κατασκοπίας λειτουργεί φοβερά αποτελεσματικά. Και μάλιστα όχι απλώς να έχει να κάνει με τις επικεφαλής ενός κράτους αλλά επικεφαλής ειστάδας κρατών. Δηλαδή ε, πρωθυπουργοί, βασιλιάδες, υπουργοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, ε, επιστήμονες. Ό,τι θέλεις μέσα. Ό,τι θέλεις. Την ίδια στιγμή που το φοβερό και τρομερό μάρκετινγκ στη Δύση κάνει παπάδες, την ίδια στιγμή έρχεται μια τέτοια επόθεση και όχι απλώς αποδομή. Αλλά συγκριβουλεκτουσία ξεφτιλίζει. Και λίγο είναι για αυτά τα άτομα και αυτά που έκαναν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δείχνει όμως Και αυτά που έκαναν, για να ναι. μπούμε σε λεπτομέρειες, Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ναι, ναι. Είναι τρομερά και επειδή τα έγγραφα δεν είναι κατηγοριοποιημένα Αλλά είναι mm. πλέον ανοιχτά τα περισσότερα στο ναι. ίντερνετ Μιλάμε για, για μικρά κοριτσάκια Τα οποία γράφουν ότι είναι θαμμένα κάτω από γήπεδα του γκολφ Και, Χαμ... βάλε. και βάλε Μιλάμε για τρομερά πράγματα έτσι. Και βάλε ε, εδώ να λοιπόν. μα έχουν... Ναι, ναι, έχουν στείλει παρακάλλου ναι, να μα έχουν στείλει πολύ γρήγορα θα στο διαβάσω πάμε, ναι. σταματάς όποτε θέλεις γιατί είναι μεγάλο ναι. ε, λέει τρεις επιλογές του Τραμπ mm. γιατί πάμε σε αυτό Ωραία. πρώτο υποχώρηση ναι. αποχώρησε από το Ιράν εντελώς. Ναι Πρώτον, χάσιμο μέσα Ανατολή για πάντα. Ναι. Το Ισραήλ με ένα πολέμα μόνο του εναντίον ε, Ιράν-Χεσμολάχ και όλου του υπόλοιπου σε κάθε σύνορο. Mm -hmm. Η Αμερική φαίνεται αδύναμη σε Κίνα, Ρωσία mm -hmm. και υπόλοιπου ανταγωνιστέ. Η πετρελαϊκή υποστήριξη του δουλαρίου τελειώνει. Mm -hmm. Αυτό το φαντάζει ο φίλο ω πρώτο. Mm -hmm. Δεύτερο, οι λέει στο έδαφο. Αποστολή Αμερικανών mm -hmm. ε, στρατιωτών στο Ιράν. Mm -hmm. Μία χώρα 90 εκατομμυρίων κατοίκων με ορεινό mm -hmm. έδαφο. Πόλεμος σε αστικές περιοχές, ένας πληθυσμός έτοιμος για μαρτύριο. Το Αφγανιστάν δίρυξε περίπου 20 χρόνια και κόστισε 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια με 40 εκατομμύρια. Mm. Το Ιράν έχει πάνω από το διπλάσιο πληθυσμό με πραγματικό στρατό. Χιλιάδες mm. Αμερικανοί στρατιώτες επιστρέφουν σπίτι με σακούλες πτομάτων και σάβανε και αυτά. Τρίτη επιλογή... Ε, τρίτη επιλογή, πυρηνικά Βομβαρδισμός ή απειλές Βομβαρδισμού μέχρι να υπάρξει Μία τέτοιο ρίσκο παγκόσμιας Καταστροφής ε, Η Ρωσία και η Κίνα λέει, έχουν προειδοποιήσει Ότι και οι δύο δεν θα μείνουν άπραγοι Και θα παρακολουθήσουν κάτι τέτοιο Όλος ο κόσμος λέει θα στραφεί Αντίον τη Αμερικής από τη μία μέρα στην άλλη Και αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα τελειώνουνε αυτό είναι τρία <laughs> σενάρια wishful thinking <laughs> το κάθε σενάριο <laughs> Κοίτα να δεις ε, Όλα αυτά έχουν μέσα πολλές ευχέ. Wishful thinking δηλαδή ναι. θα ήθελα να ναι, ναι, ναι. Ε, Εδώ και καιρό παρακολουθώ αυτούς ας πούμε και αυτές που υποστηρίζουν και την Κίνα και την νέα κατάσταση τι ωραία που είναι Καταραίει το ένα, καταραίει το άλλο Καταραίει από εδώ, έρχεται το ένα Wishful thinking Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, έτσι τα πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό, Δε, βέβαια Έχουμε ναι. και εξελίξεις τώρα Επί το ναι, ναι, μου, ναι. Βρετανία έπαινε τον τραμ για τις βάσεις του Να τις χρησιμοποιήσουν για, για τα στενά Γιατί τόσο καιρό τι χρησιμοποιήσαμε <laughs> <laughs> Επίσημα το είπε ναι, Αυτή ναι, ναι. είναι η διαφορά Επίσημα. Ε, Γιατί είπαμε τώρα Ανεβαίνουν οι τιμές Και θα ανέβουν και άλλο Έχουμε περάσει πλέον άλλο level ε, Στην άνοδο των τιμών Και θα το βιώσουμε Ναι τώρα αυτό δεν ξέρω το συγκεκριμένο κομμάτι όσον αφορά την. Ε, θα, θα πονέσει πάρα πολύ παγκόσμια. Δεν θα αφορά δηλαδή μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενου, θα πάρα πολύ παγκόσμια. Τώρα, όσον αφορά τα σενάρια αυτά, ε, προφανώ ε, ε, ε, αναλύουμε τους παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως αυτό που πάμε με στι πολιτίες. Ε, όπως αυτά που είπαμε για τη Ρωσία, όπως αυτά που είπαμε για την Κίνα, όπως αυτά που είπαμε τοπικά και για το Ισραήλ. Είδαμε, ας πούμε, δεν το ανέφερα αυτό, ότι μέσα στο Ισραήλ υπάρχει ένα όλο και αυξανόμενο κομμάτι του πληθυσμού που διαφωνεί με αυτό που συμβαίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι συνεχώς ο πόλεμος εδώ και τόσο καιρό, έτσι. Δεν είναι και το καλύτερο, νομίζω. Λοιπόν... Ε, δεν είμαι αισιόδοξο αναγκαστικά σε αυτό το κομμάτι ότι από μέσα θα γίνει κάτι, αλλά εν τούτη γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού ικανό το οποίο δυστυχώ δεν είχε πολιτική εκφράση, δεν υπήρχε κάποιο. Αφού δεν να είχε Ναι, εδώ φαντάζομαι ότι οι πιο σε εισαγωγικά αριστερή εφημερίδα αριστερή, άλλε στην καθημερινή αριστερή, α πούμε, είναι η χάρη, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε τώρα. Ε, δεν είναι τώρα αυτό. Δεν... Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Λοιπόν, από την άλλη, περνάει όμω ότι υπάρχει κόσμο, και όχι μονάδε, σημαντικό. Που προσπαθεί και βγαίνει έτσι και απέναντι σου. Έχει τώρα οπλισμένου. Δεν έχει τώρα ότι να είναι. Έχει επίκου οι οποίοι είναι χειρότεροι που υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, ε, έχει α πούμε τον κόσμο στην Ευρώπη. Μισό λεπτό. Ποιο είπε ότι θα δεχτεί. Επενβάσει και να του πούνε τρέχει τώρα κάτω. Βέβαια, οι τιμέ θα πάνε στα ύψη, Αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι και όλοι λύθιοι να δουν τι γίνεται. Νομίζω ότι το κλίμα που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό. Έτσι, άλλο το ότι θα μπουν και έχουν μπει ήδη να δουλεύουν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί για να πείσουν διάφορε καταστάσει, οι οποίε καταστάσει κυρίω τροφοδοτούν ένα φαντασιακό κόσμο στον οποίο πρέπει να μπούμε εμείς μέσα να κολυμπήσουμε και να ζήσουμε που έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σε αυτό το φανταστικό κόσμο θέλουν <χω> να μας έχουν πάντα τι κερδίζουμε, ότι όλα είναι καλά. Τώρα που αυξάνει όμω η τιμή, θα σου πω εγώ πόσο φανταστικό είναι αυτό ο και διαλάει. Κάτσε αν έχεις ένα virtual το οποίο αρχίζει και τρεμοπέζει και δεν δουλεύει καλά. Και μόλι βύσει, θα δει: Οπα, τι έγινε, παιδιά που είμαι! Οχ, οχ, οχ. Απάντησε ο φίλο για τον Κικίλια, ναι, ναι. λέει ότι είχε πει ότι δεν είναι κρυφό πως η Αμερική έχει πρόβλημα εσωτερικό με το χρέος και φοβούνται ναι. πως δεν θα χρησιμοποιείται το νόμισμά τους σαν reserve και currency. Ισχύει αυτό, να είναι το παγκόσμιο αποθεματικό, ισχύει, έτσι είναι αυτό, όμως ε, αυτό είναι στα πλαίσια ένας ευρύτερο ανταγωνισμού που υπάρχει. Δηλαδή, όχι ακριβώς εδώ, ευρύτερο. Το ότι το Ιράν έπαιξε με αυτό έξυπνα και είπε... Οπα, όσοι έρχεστε με Κινέζικο. Δηλαδή, του πώνεσαι πολύ του Αμερικάνου. Λέει, κάτσε, τώρα καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τα πανέμοια να παίρνει σε Κινέζικο. Π.Χ. Λοιπόν, ε, αυτό είναι, είναι σημαντικό, αλλά έρχεται να προσθεθεί Επαναλαμβάνω, σε κάτι. Δεν μπορεί να είναι ένα μόνο παράγοντα, ειδικά σε ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο. Θέλω να πω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιο από αυτού του παράγοντε να υπερισχύσει, αλλά. Βάλτε το όλο μαζί για να δείτε πού οδηγούμαστε και αυτό δείχνει και τη δυσκολία για να υποχωρήσεις μετά από κάπου. Οπότε η κλιμάκωση, επαναλαμβάνω, φαίνεται να είναι μονόδρομος. Να δούμε σε ποιο σημείο θα σταματήσει. Και φυσικά, για το πού θα στραφούν τα πράγματα είναι και τι κάνουμε κι εμείς. Τι κάνουμε εμείς. Καλά, το εμείς εδώ στα χώρα το δικό μα. Το... το παρατηρητήριο βλακίας... Ναι, δεν ξέρω. Πε το, πώ θέλει, δεν ξέρω. Ε, εντάξει, εμεί με τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, έχουμε στείλει τα αντιρωπορικά όλα κτλ. Τώρα κυκλοφόρησε και αυτό με τον Τσοχατζόπουλο. Πόσα πήρε, Ρε Τσοχατζόπουλο, πυρομαχικά πύραυλοι. Οι οποίοι είναι πανάκριβοι. Υπόψιμοι, παιδιά. Να, να το λάβουμε υπόψη. Γιατί έχει πρακτική αξία. Υπάρχει πρόβλημα πυρομαχικών στου δυτικού στρατού. Η παραγωγή έχει φύγει. Έχει πάει στην Ανατολή. Το γεγονό ότι έφυγε η παραγωγή σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα πρώτον έμπειρων ανθρώπων να τα φτιάξουν. Δεύτερον, των υποδομών να τα φτιάξουν. Τρίτον, τα εργοστάσια είναι λίγα. Άρα η παραγωγική σου είναι πολύ μικρότερη από τον άλλον. Μόνο στην Ασία έχει. π.χ. Νότια Κορέα, π.χ. Ε, Ιαπωνία, π.χ. άλλε χώρε που θε να τις μαζί σου. Π.χ. η Βιετνάμ που παίζει, το διαπραγματεύεται και άλλε Ινδονησίε. Αλλά αυτά τώρα η, η Κίνα καλπάζει εκεί. Κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι. Έχει λεφτά, δίνει αβέρτα, τέρμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξεκίνησε με την απληστία των Ευρωπαίων και με την αλαζονία του ότι κερδίσαμε, τελειώσαμε. Εσεί οι σε μια ζωή στη Φάπα, εσεί μια ζωή στη Φάπα, θαστε από κάτω. Εσεί είσαστε το μεγάλο βενζιναδικό μα, εσεί είσαστε το μεγάλο εργοστάσιο μα και εμεί σαράζουμε και θα τα απολαμβάνουμε. Ήρθε τώρα η πραγματικότητα και επανεκδίση. Διότι η δυναμική ήταν τέτοια που αυτό που είχε την παραγωγή ήρθε τώρα και σου λέει, χωρί σε μένα τι μπορεί να κάνει. Πώ λέγανε χωρί εμένα μένα, δεν γυναίκα. Λοιπόν, αυτό είναι όμω στην πραγματικότητα. Σύνολα τα άλλα όμω, μάθαν και την τέχνη. Και αν δεν έχει τώρα. Και το πόσο πειράστηκε η Δύση όλα αυτά τα χρόνια από αυτό, το βλέπουμε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ηδηση γέμιση υπηρεσία. Τραπεζικό, χρηματοπιστωτικό, τουρισμός και τα λοιπά Καλά, μιας και λέμε για τουρισμό Όταν πάνε στο Θεό τα ναύλα, στο Θεό τα αεροπλάνα Στο Θεό το πετρέλαιο για τις μεταφορές Ποιος τουρισμός, να κλάψουμε από τώρα Δεν είναι ωραίο, το λέω Και δείτε ποιοι μιλάνε για σωστέ πλευρές ιστορίες Και δείτε κάποιου άλλους που τολμήσαν εκεί πάνε Εμείς δεν μπλέκουμε ρεμάκες, δεν στηρίζουμε να δούμε, θα έχουν όφελος ή όχι. Πέρα από τη γενικότερη ζημιά που θα υπάρχει έτσι και στον τουρισμό όταν δεν μπορεί ο άλλος να μετακινηθεί εμπράκτος, γιατί δεν υπάρχει καύσιμο πολύ, ή είναι πανάκριβο το καύσιμο, ή δεν έχεις λεφτά λόγω της κρίσης που θα προληθεί. Ε? Hm. Και επίσης να είσαι και κάπου μακριά. Και να μην είσαι Γιατί εδώ κανακευόμαστε κιόλα. Αλλά εγώ δεν έχω κάνει κομπρεμή. Με συγκεκριμένη χώρα επειδή φοβάμαι μια άλλη Ναι Έχει σημασία αυτό Οπότε Μετά τα άλλα είναι Και το καφιέμαι κιόλας Οπότε τα άλλα είναι Αποτέλεσμα Τέτοιων επιλογών ε, Λοιπόν Επίσης μιας και είπαν Τι, τι προβλέπεται να γίνει Εγώ επαναλαμβάνω έχουμε μπει σε ένα δρόμο Ο οποίο είναι τη κλιμάκωσης Έχουμε μπει σε ένα δρόμο ε, όπου οικονομικά η κατάσταση θα γίνει τόλου και χειρότερα ε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε νομίζω ότι το κομμάτι των πυρνικών είναι κάτι που δεν συμφέρει κανέναν αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάμε πάντα ορθολογικά θα μας πεις τώρα δεν μου λες τίποτα μας λες δεν νομίζω, δεν κάνω δεν μου λες αυτό που θέλω να ακούσω εντάξει, συμφωνώ, δεν το λέω αυτό που θα πω λοιπόν είναι ότι η δυναμική είναι ότι πάμε για κρίση οικονομική Πάμε για μεγάλη άνοδο των το τιμών του πετρελαίου το οποίο θα επηρεάσει όλη την οικονομία ότι προκύψει από εκεί αυτό θα δούμε μπροστά μας. Ε, όταν θα έθελα να πικ πόλοι θα κινδεύσουν πιθανόν να πούνε στόπ αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε εφησυχασμένοι γιατί μέχρι να φτάσει αυτό το πικ μπορεί να έχουμε τεράστιε ζημιέ παντού. Οπότε από την πλευρά μας νομίζω ότι δεν μπορούμε να μείνουμε και τόσο άπραγοι. Δηλαδή θα λέμε ένας στον πόλεμο και θα καθόμαστε να καιγόμαστε. Θα... θα καθόμαστε πούμε, να κυριολεκτικά, να μην έχουμε να κουνηθούμε. Και αυτό είναι το λιγότερο. Να μην έχουμε να, να ψωνίσουμε. Να έρχονται οι λογαριασμοί και να λένε να μαντίνα αυτό. Ωπα, δεν είναι ωραίο. Οπότε κάτι να επιλέξει Εδώ. Και υπάρχουν προτάσεις και αυτό. Και αν πάμε να γίνουμε εμείς μπροστάριδε, σε μακελάριδες, σε καμία περίπτωση, μακριά από αυτό, βασικό, μακριά, εμείς θέλουμε τον κόσμο να τον απολαύσουμε όχι να πάμε να σφαχτούμε, όσοι θέλουν να πάνε να σφαχνούν, ας πάνε μόνοι τους, έχει εκεί πέρα, βρίσκεις πόλικους και μπόλικες εκεί, Εντάξει. αυτό Λοιπόν, λυπάμαι αν απογοήτευσα κάποιους, θέλαμε κάτι πιο σίγουρο, κάτι πιο εντυπωσιακό Δεν πάνε έτσι τα πράγματα, τότε με ιντερνετική ταχύτητα, το καταλαβαίνω Ναι, πολύ θέλουμε, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν έρχονται τα πράγματα πάντα έτσι Και πολλές φορές επίσης η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από αυτό που φανταζόμαστε Οπότε, α κρατήσουμε αυτό που έχουμε τώρα, που πάει το πράγμα μας το δείχνει ξεκάθαρη δυναμική. Να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ατομικά και συλλογικά σε αυτό και πάμε παρακάτω μετά. Αυτό. Ωραία λοιπόν. Ε, οριακά φτάσαμε ακριβώ. Ναι. Να ευχαριστήσω Φάνη για όλα αυτό που μας παρουσίασε σήμερα. Τη δουλειά και το όλη την εκπομπή η οποία ήταν δικιά σου. Σόλο. Ενώ ότι ήταν, μια, ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν τουλάχιστον για μένα αναγκαίο να κάνουμε μια θεματική γι' αυτό. Εδώ θα είμαστε κι και τον mm. επόμενο καιρό. Ναι. Ε, θα δούμε και άλλα πράγματα. Ε, κλείνω πολύ γρήγορα γιατί θα μπει τώρα η εκπομπή ακριβώ ναι. ε, ακριβώς 10 και 10. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στον αέρα την επόμενη Παρασκευή mm. με μια θεματική ακόμα. Μπορεί να είναι πάλι και ο εδώ που θέλοντα και μην και η επόμενη εκπομπή θα καταλήξει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί τα προβλήματα της γειτονιάς που θα μας πούν εδώ ε, κόσμος γειτονιών ε, έχουν επίπτωση. Όλα έχουν. Ε, οι μικρές γειτονιές, οι μεγάλες γειτονιές. Οι μικρές γειτονιές μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ, Φάνη. Τα λέμε. Γεια σας. Yeah.